Θεατρική βραδιά Η μελωδία του θανάτου Του Γιάννη Μαρή Σε ραδιοφωνική προσαρμογή Χρήστο Αντωνιάδη Ζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί. Ρίτα Μουσούρη, κυρία Δεσίνα. Δύρον Πάλι, Κυριος Χαρέμη. Λίνα Μπαμπατσιά, μια κοπέλα. Βάσο Ανδρονίδης, Εφοπλιστής Παπαφρανγούλης, Ματίνα Καρά, Νέλη Κορίνη, Γιώργο Γραμματικό, ανυψιό τη κυρία Δεσίνα. Αλέξανδρος Αντωνόπουλο, αστυνόμο Γεωργιάδη. Δημήτρη Κοντογιάννη, αφηγητή. Γιώργος Μοσχίδης, αστυνόμος Μπέκας. Δήμητρα Βολονίνη, μια γυναίκα. Κώστας Πανουριάς, κύριος Θαλασσινός. Μουσική επιμέλεια, δανάη Ευαγγελίου. Επιμέλεια ήχων, δόμνα κατογλίδου, Ρύθμιση ήχου, Κώστας Μελίδης. Μοντάζ, Δημήτρης Πουλόπουλος Επιμέλεια εκπομπής Δημήτρης Φραγκουδάκης Σκηνοθεσία Φώτος Λαμπρινός Στραχμέ του για μουσική τέτοια ώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Όποιο και αν έχει καλό γούστο. Δεν θα πάτε για ύπνο, κυρία Δεσίνα. Η φίλη σας η Καρακάση πήγε προπολού. Και δεν παραλείψατε να την ηρωνευτείτε όταν σα καληνύχτησε Φοβάμαι ότι παρεξηγήσατε και εσεί το χιούμορ μου. Α, oh, χιούμορ. Λυπάμαι, κυρία Χαρέμη, αλλά τέτοιο χιούμορ δεν το καταλαβαίνω. Η δεσμηρή Καρακάση! Η δεσμηρή Καρακάση αυτοκτόνησε! Όχι, όχι, είναι τρομερό το θέαμα. Έπεσε από το παράθυρο του δωματίου και σκοτώθηκε. Ο Θε μου. Περίεργο, θα ρίξει πω η γαλάζια ραψοδία μαζί τη το θάνατο. Τι είναι αυτά που λέτε. Θυμάστε προχτέ όταν γύλησε από το βουνό εκείνο ο βράχο και παρολίγο να σκότανε τον γαϊμένο τον κύριο Παπα-Νικολάου. Ε και λοιπόν. Εσεί όλοι είσαστε περίπατο. Εγώ όμω καρφωμένη στο αναπηρικό μου καροτσάκι βρισκόμουν εδώ. Πού θέλετε να καταλήξετε, πέστε μα επιτέλου. Θέλω να πω ότι και τότε ακουγόταν η γαλάζια ραψοδία. Ε, και τι σημαίνει αυτό Δεν ξέρω, δεν ξέρω Ίσως κάποιο να τη σκότωσε. Αχ η καημένη καρακάση Ήταν μια χαρά όταν έφυγε από εδώ Γιατί να αυτοκτονήσει Μα δεν σας φαίνεται περίεργο Για να γίνει ένα έγκλημα πρέπει να υπάρχει ένας δολοφόνος Και εγώ θέλω να πιστεύω τουλάχιστον Ότι δεν υπάρχει κανείς δολοφόνος αναμεσά μας Α, Ναι, ναι, έχετε δίκιο Είμαστε όλοι εδώ Μόνο ο κύριος Θαλασσινός λείπει Μα την πίστη μου αυτός είναι πολύ παράξενος άνθρωπος Ναι, ο Θαλασσινός δεν είναι στο σαλόνι Και τι σύμπτωση Κι όταν έπεσε εκείνος ο βράχος στην εκθορμή που παραλίγο να στείλει στον άλλο κόσμο τον καημένο μας το φίλο του Παπα-Νικολάου Ούτε τότε ήταν παρέα μας Φοβάμαι ότι σας σε κακέ σκέψεις Ο κύριος Θαλασσινός σπάνια είναι κοντά μας, γιατί να είναι απόψε μαζί μας Ω Θεέ μου, Θεέ μου, τι ήταν πάλι αυτό Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ θα φύγω από αυτό το ξενοδοχείο. Φοβάμαι ότι ο ανιψιός σα δεν θα σας ακολουθήσει. Έχει πάρει μια μικρή από κοντά και δεν την αφήνει βήμα. Πάλι πετάξατε το καρφί σας. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας, καληνύχτα. Καληνύχτα. Η αυτοκτονία τη Καρακάση ξεχάστηκε σύντομα και οι ένικοι του ξενοδοχείου με το όνομα Πηγέ ξαναβρήκαν την ηρεμία του. Ανάμεσα στου ενίκου ήταν και ένα ηλικιωμένο εφοπλιστής ο βαθύπλουτος Παπαφραγγούλη. Ένα αρκετά ιδιορίθμο άνθρωπο. Από μέρε τώρα είχε παρατηρήσει μια νέα και πολύ όμορφη κοπέλα που είχε έρθει στο ξενοδοχείο, αλλά δεν έκανε παρέα με κανένα και καθόταν πάντα στι πιο απόμερε γωνιέ. Ένα πρωί την πλησίαση. Δεν είναι κάπω παράξενο να μένετε εδώ μόνοι δεσποινή. Oh. Μου φαίνεται πω το ίδιο κάνετε κι εσείς Εγώ, ε, ε, εγώ είμαι γέρο. Κι όμω ξέρω χίλιου νεαρούς που θα σα ζήλευαν. Α, αυτό σημαίνει ότι ξέρετε ποιο είμαι. Και ποιο δεν ξέρει το μεγαλοεφοπλιστή Παπαφραγκούλη. Κρύπα. <χλήμα> <χλήμα> <χλήμα> <χλήμα> και ήρθα να περάσω τι διακοπέ μου, Ινκόγνητο. Ανά και ο κύριο Χαρέμη με τη σύζυγό του πάνε για το φρόινιό του. Του ξέρετε. Όχι. <χλήμα> oh. oh, θα του γνωρίσετε. Εδώ όλοι γινόμαστε, μια παρέα και για να κάνουμε λίγο κοτσομπολιό, ξέρετε, τρελαίνουμε για κοτσομπολιό. Η γυναίκα του Χαρέμι είναι λίγο κουτούτσι και όπω είδατε πολύ πιο μεγάλη από αυτόν, αλλά πλούσια. Γι' αυτό την μαντρεύτηκε. Ναι. Ναι ρε το όνομά σα? Κορίνη. Νέλη Κορίνη. Κάπου έχω ακούσει το όνομά σα. Είστε μανικρέα, αν δεν κάνω λάθο. Ήμουνα. Τώρα δεν εργάζεστε. Όχι. Λέτε ψέματα. Όλε οι κοπέλε. Λέτε μερικά ψεματάκια σαν αυτό που είπατε πριν. Απ' ποιο? Ότι δεν ξέρετε τον κύριο Χαρέμη. Και βέβαια δεν τον ξέρω. Ελά. Κοίνο σα κάλεσε να μείνετε εδώ, αλλά το κρύβετε για να μην το μάθει η συμπαθητική και νόητη γυναίκα του. Σα παρακαλώ, κύριε. Μην διαμαστήρεστε, δε σπινή κορίνη. Έτσι είναι. Και αν υποθέσουμε ότι είναι έτσι, τι σα ενδιαφέρει εσά, Τίποτα άλλα Μ' αρέσει να μαντεύω την αλήθεια. Είναι μια από τι παραξενιέ μου. Ωραία, σπινή κορίνη. Το βράδυ η παρέα συγκεντρώθηκε όπως συνήθως στη μισοσκότινη βεράντα Απέναντι φαινόταν τα φώτα της λίδο, Η έβοια πιο δεξιά έμοιαζε σαν ένα μακρύ κυμισμένο ζώο στην επιφάνεια του νερού Σε μια στιγμή η γυναίκα του Χαρέμι στράφηκε στον άντρα της και είπε Νίσταξε, χρυσέ μου Νίσταξες γλυκιά μου, να σε πάω στο δωμάτιό της σαν Η Χαρέμι καληνύχτησε την παρέα αλλά προτίμησε να πάει μόνη στο δωμάτιό της. Δεν θέλω να σας καλάσω τη συντροφιά, είπε και έφυγε Και τώρα που έφυγε το έτερό μου ήμιση θα σας διηγηθώ ένα από τα τελευταία σόκιναν έκδοτα Αλλά θα με ακούσετε με προσοχή, ε! Σταθείτε! Α, μήπως η κυρία Δεσίνα δεν θέλει να ακούσει τον εκδοτό μου Όχι, δεν είπα για τον εκδοτό σας, για τη μουσική θέλω να πω Δεν αμέσως αμέσως αμέσως ακούτε, δυνατό. η Γαλάζια ραψοδία. Okay. Ε, και, είναι ωραία η μουσική, μου αρέσει πολύ Λοιπόν, που λέτε... Βοήθεια! Βοήθεια! Σκότωσαν την κυρία! Πώς θέλει να σκότωσαν! Ποια κυρία σκότωσαν, αγαπητή! Την κυρία Χαρέμι! Τι είπες! Η γυναίκα σας είναι νεκρή και βρήκα στο κρεβάτι πνιγμένη με το κορδόνι της κουρτίνας! Δεν είναι να μένει κανείς άλλο σε αυτό το ξενοδοχείο. Τι ώρα είναι, Πέστε μου, τι ώρα Α, είναι. Ακριβώ 11, κύριε. Και ο μου, Πού είναι ο ανεψιό μου, Λύφη συνέχεια αυτό το παιδί. Πώς θα πάω, Μόλι μου στο δωμάτιο, Μου φοβάμαι. Ε. Μου φαίνεται πως είναι στο μπαρ. Πάω να σα τον φέρω. Ευχαριστώ. Τι κάνει ο νεαρό φίλο μα. Με αυτό που συνέβη και ήρθα να πάρω ένα ποτό. Η θεία σα όμω ανησυχεί. Γιατί? Γιατί την αφήσατε μόνη, Εκείνοι με παρακάλεσαν σε δρόμο για να τη συνοδεύσετε στο δωμάτιό τη. Ε, φοβάμαι ύστερα από όλα αυτά που συνέβησαν εδώ μέσα είναι. Βλέπετε και αυτή η σύμπτωση. Να κάνει την εμφάνισή του ο δολοφόνο όταν ακούγεται η γαλάζια ραψοδία. Αλήθεια, για πετε μου, Τι γνώμη έχετε για τη μουσική που συνοδεύει κάθε θάνατο. Γιατί με ρωτάτε, Γιατί κάτι πρέπει να ξέρει εσύ. Δεν καταλαβαίνω. Σε, σε είδα, νεαρέ. Με είδατε. Ναι, ναι, ναι, σε είδα που έβαζε το jukebox, τη γαλάζια ραψοδία. Και μετά εξαφανίστηκε. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι εγώ είμαι ο δολοφόνο. Δεν πάω και τόσο μακριά. Τότε. Αναρωτιέμαι όμω γιατί το έκανε. Δεν θα με πιστέψετε. Το έκανα για να του τρομάξω. Δεν φανταζόμουν όμω ότι. Ότι το αστείο θα, θα τέλειωνε με ένα πτώμα. Ακριβώ. Mm. Και θέλω να με πιστέψετε. Μια φάρσα έκανα. Μια κακόγουστη φάρσα για την οποία έχω μετανιώσει Σε πιστεύω νεαρέα ναι, μου Θεέ μου, τι θα πω στη θεία μου Δεν θα πείτε τίποτα, αυτό θα μείνει μεταξύ μας Κανείς από τους άλλους δεν ξέρει ότι εσείς κάνατε αυτή τη φάρσα ε, Λοιπόν πηγαίνετε τώρα γιατί η θεία σας ανησυχεί Και ο δολοφόνος, ποιος λέτε να είναι ο δολοφόνος Κάποιο άλλος που σύντομα θα τον μάθουμε Από την πρωτεύουσα τη επαρχία, την άλλη μέρα, έφτασαν ο αστυνόμος με του δικαστικού. Η ανάκριση δεν οδήγησε πουθενά. Γι' αυτό ο αστυνόμος παρακάλεσε του ενίκους... να μην απομακρυθούν από το ξενοδοχείο μέχρι να ξεκαθαριστεί εντελώ η υπόθεση. Την ίδια μέρα ήρθε και ένα νεαρό αστυνομικό με πολιτικά που δεν φανέρωσε σε κανέναν την ιδιότητά του. Όλοι νόμισαν πω ήταν κάποιο καινούριο ενίκος. Στο μεταξύ, ένα φόβο είχε απλωθεί όλο το ξενοδοχείο. Καθένας έβλεπε στον άλλον ένα πιθανό φωνιά Ο νέος αστυνομικός που έφτασε στο ξενοδοχείο Όταν όλοι οι άλλοι ήθελαν να φύγουν Είπε ότι τον λένε Γεωργιάδη Από την πρώτη στιγμή άρχισε να μελετά όλους τους ενίκους Ξεχώρισε μερικούς που τον ενδιαφέραν Και στο τέλος πλησίασε το Μαπαφράγκουλη Και με τρόπο έπιασε κουβέντα μαζί του Εσείς τι λέτε Ό,τι λένε και οι άλλοι το πρώτο για το βράχο που κύλισε και παραλίγο να σκοτωθεί ο Παπα-Νικολάου Ότι ήταν κάτι εντελώ τυχαίο Το δεύτερο για την Καρακάση μια απλή αυτοκτονία Το τρίτο όμω είναι αναμφισβήτητα έγκλημα Και για τη μουσική Θα έλεγα πως πρόκειται απλώς για σύμπτωση Αν φανανόταν εκείνος που έβαζε το δίσκο Αλλά δεν φανερώθηκε Συνεπώς... Πιστεύετε πω δεν πρόκειται για σύμπτωση. Εσεί τι πιστεύετε, Ότι βρισκόμαστε μπροστά στην περίπτωση ενό μανιακού. Ποιο όμω μπορεί να είναι αυτό ο μανιακό που σκοτώνει με τη γαλάζια ραψοδία. Μα δεν ξέρω ]演示. ακόμη τα πρόσωπα τη συντροφιά για να σα πω. Ε, τα ξέρω εγώ. Ανάμεσά μα μπορεί να υπάρχει ένα δολοφόνο, δεν υπάρχει όμω κανένα μανιακό. Μα ξεχνάτε ότι οι δολοφόνοι έχουν πάντα ένα είδο μανία. Ε, το λέτε με ένα ύφο ειδικού. Α πούμε ότι. Είμαι ειδικό. Αυτό αλλάζει τα φράγματα Είστε αστυνομικός Ναι Σας έστειλα από την Αθήνα Ναι και παρακαλώ αυτό να μείνει μεταξύ ε, φυσικά μας Φυσικά θα μείνει μεταξύ μας Λοιπόν τι λέγαμε ε, Λέγαμε αν υπάρχει κάποιος μανιακός ανάμεσά μας ε, Τι να σας πω Κανένας δεν παρουσιάζει κάτι το ανώμαλο Αυτός ο θαλασσινός Δεν νομίζετε πω φέρετε κάπω περίεργα Ναι ε, αλλά ξέρω το γιατί για πετε μου. Είναι ένα άτοικο έρωτα στη μέση, αλλά αυτό που σα λέω θα μείνει εντελώ μεταξύ μα. Φυσικά. Ε, αγαπάει τη γυναίκα του Εβρυπέου που μένει εδώ. Ε, του είδα που κρυφομιλούσαν ένα βράδυ, αλλά. Γιατί αποκλείεται ένα έγκλημα με ένα δολοφόνο απολύτω λογικό. Θέλετε να πείτε το σύζυγο τη Χαρέμη. Ε, Α πούμε, ναι. Μα αυτό ήταν μαζί σα από τη στιγμή που έφυγε η γυναίκα του τη στιγμή που τη βρήκαν νεκρή. Ή μήπω κάνω λάθο. Όχι. Τα πράγματα έγιναν έτσι ακριβώ. Άρα αφού κι αυτό. Δεν υπάρχει άλλος ύποπτος για την ώρα Δυστυχώς Πάντως χάρηκα για την γνωριμία Τι εγώ αγαπητέ μου. Και πιστεύω πως σύντομα θα τα ξαναπούμε Στο ξενοδοχείο πηγές Οι ένικοι άρχισαν να αγανακτούν εναντίον της αστυνομίας Είχε περάσει μια ολόκληρη μέρα χωρίς να γίνει τίποτα Και δεν μπορούσαν να τους κρατούν άλλο Κανείς από τους ενίκους του ξενοδοχείου δεν θεωρήθηκε ύποπτο. Κι όμως κάποιος έπνιξε τη δύστυχη χαρέμη Κάποιος Αλλά ποιος Ο Παπαφραγκούλης είδε την Έλλη Κορίνη Αυτό το όμορφο πρώην μανεκέν σε μια γωνιά του μπαρ Την πλησίασε Πώ είστε σήμερα. Ό, πώ να είμαι. Αυτή η κατάσταση αρχίζει να μου πάει τα νεύρα. Ω πότε θα μα κρατούν εδώ, ε, Ελπίζω σε μια-δυο μέρε να είμαστε ελεύθεροι, αλλά γιατί είπατε ψέματα σε όλου μα. Ψέματα. Μα ψέματα. Γιατί υποκρίνεστε ότι δεν ξέρετε το χαρέμι, ενώ σα έχουν δει μαζί του στην Αθήνα. Πεστε μου, γιατί. Ό, γίνεστε πολύ φορτικός, ώρες ώρες. Ελάτε, πέστε μου. Ένα άνθρωπο με τη δική σα πύρα δεν θα έπρεπε να ρωτά, κύριε Παπαφραγκούλη. Φανερώνει κανεί τη γυναίκα του. Ότι έχει ερωμένη. Ο Χαρέμη σα είπε να έρθετε εδώ. Ναι. Υκανοποιήθηκατε τώρα. Τον αγαπάτε. Τι ερώτηση είναι αυτή. Μια κοπέλα σαν και εμένα έχει ανάγκη από κάποιον να τη φροντίσει. Εκείνο σα αγαπάει. Νομίζω ότι με αγαπάει. Και τώρα που ικανοποίησα την περιέργειά σα. Επιτρέψτε μου να φύγω, ε. Χαίρετε. Η Νέλη πήγε στο δωμάτιό τη. Ο αστυνομικό έβγαινε από το δικό του την ώρα που η Νέλη έβαζε το κλειδί στην πόρτα. Ο αστυνομικό κοντοστάθηκε και σε λίγο είδε το χαρέμι που έμπαινε στο δωμάτιο του Μανεκέν Για μια στιγμή σκέφτηκε να πάει να κολλήσει τα του στην πόρτα. Μετά νιώσε. Τα γκαρσόνια πήγαινε έρχονταν στο διάδρομο. Κάποιο θα τον έβλεπε. Μέσα στο δωμάτιο τη κοπέλα, ο χαρέμις κάπνιζε νευρικά, φαίνονταν ταραγμένο. Γιατί έχει συνεχώ συζητήσει με αυτό το ξεμοραμένο του Παπαφραγούλι. Δεν μου αρέσει αυτό τα παρετώσε. Κι όμω είναι χαρτιωμένο άνθρωπο. Και πολύ πλούσιο. θα αφήσω αυτό το γέρο να σε πάρει από μένα. Δε θα αφήσω κανέναν, άκουσε! Μη φωνάζεις. Θα σε ακούσουν. Έκανα πολλά για σένα, Νέλη. Πάρα πολλά. Το ξέρω. Έκανα πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεσαι. Αν τολμήσεις να με αφήσει, ξέρετε, θα σε. Γιατί σταμάτησε. Νέλη. Νέλη, είμαι πλούσιο. Θα παντρευτούμε. Αυτό δεν ζητούσε πάντα. Το λες αλήθεια, αγάπη μου. Ναι, αγάπη μου. Δεν μπορώ να ζήσω χωρί εσένα. Καταλαβαίνω. Μωράκι μου, έλα να σου δώσω ένα φίλι. Και τώρα φεύγω Δυστυχώ δεν πρέπει να μας βλέπουμε μαζί Αγαπούλα, να σου πω κάτι τι? Αυτός ο, ο γέρο ο παπαφραγκούλης Ε, τι Ξέρει για μας Τι είπες Ο Θεέ μου, πρέπει να φύγουμε Πρέπει να φύγουμε από εδώ μια ώρα αρχίτερα Α πώς αγάπη μου, αφού μας κρατούν κλεισμένους εδώ μέσα Δεν ξέρω, δεν ξέρω, μη με ρωτάς. θα δούμε από την πόρτα του που την είχε αφήσει λίγο ανοιχτή ο αστυνομικός είδε το Χαρέμι να βγαίνει από το δωμάτιο της κοπέλας Έμεινε στη θέση του, ώσπου ο Χαρέμις κατέβηκε τη σκάλα Μετά προχώρησε Την ώρα που ήταν έξω από το δωμάτιο του Μανεκέν η κοπέλα έβγαινε και έτσι έπεσε επάνω στον αστυνομικό ε, Με συγχωρείτε, είστε η Νέλη Κορίνη αν δεν κάνω λάθο. Δεν κάνετε λάθο, αλλά από πού με ξέρετε Μα σας θαύμασα κά Είσαστε οι ομορφότεροι. Oh. Σας χειροκρότησα με την καρδιά μου εκείνο το βράδυ. Είστε πολύ ευγενικός. Και πολύ μόνος. Ε, δεν ξέρω κανέναν εδώ. Ε, νομίζω πως κι εσείς είστε μόνοι. Όχι ακριβώς. Έχω γνωριστεί με τους άλλους Όπω θα γνωριστείτε κι εσείς φαντάζομαι. Με τι ασχολείστε αν επιτρέπετε. Με το εμπόριο. Ω, oh. πολύ ενδιαφέρουσα ασχολεία. Oh, μη φανταστείτε τίποτα σπουδαίο. Μικροδουλειές Εσεί πώ δεν δοκιμάσατε να παίξετε στον κινηματογράφο, <laughs> Τα δοκίμασα κι αυτό. Αν όμω δεν είσαι επαγγελματία, ηθοποιό πρέπει να δεχτεί πολλά. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω. Δεν λέω βέβαια πω είμαι κανένα αγγελούδι, αλλά ούτε και κανένα πρόβατο. Τέλο πάντων, α μην τα συζητάμε. Δεν φαίνεστε και πολύ ενθουσιασμένοι από τη ζωή. Εκείνη τη στιγμή, μια φωνή από τη θάλασσα ακούστηκε να ζητά βοήθεια. Ο αστυνομικό άφησε την έλλη και έτρεξε στην μπλάζ. Χώθηκε ανάμεσα στου άλλου που είχαν μαζευτεί και άκουσε την κοπέλα που λίγο πριν καλούσε σε βοήθεια να λέει ότι κάποιο ήθελε να τη δολοφονήσει, τριπώντα τη βάρκα τη με την οποία είχε ανοιχτεί στη θάλασσα. Όταν κάποιο τη ρώτησε ποιο ήθελε να τη σκοτώσει, εκείνη απάντησε: Ποιο άλλο. Αυτό που σκοτώνει με τη γαλάζια ραψοδία. Ύστερα από λίγο ο αστυνομικό ήταν πάλι κοντά στην Έλλη, στη βεράντα του ξενοδοχείου. Μα τι έγινε. Ποια ήταν αυτή που φώναζε βοήθεια. Μια κοπέλα που μένει εδώ στο ξενοδοχείο. Επιμένει πω ήθελα να τη σκοτώσουν. Ποιοι? Εκείνο που σκοτώνει με τη γαλάζια ραψοδία. Αλήθεια, εσεί τι πιστεύετε πάνω σε αυτό. Λέτε να έχει δίκιο η κοπέλα. Ναι. Φοβάμαι πω σα έχει παρασύρει και εσά αυτή η τρέλα. Μα ποιο θα ήθελα να τη σκοτώσει. Γιατί να τη σκοτώσει χωρί λόγο. Κι όμω, εδώ στο ξενοδοχείο υπάρχει κάποιο που σκοτώνει χωρί λόγο. Μα ποιο τέλο πάντων είναι αυτό. Δεν ξέρω. Κανένα δεν το ξέρει. Κι όμω υπάρχει. Κυκλοφορεί ανάμεσά μα. Μπορεί να είμαι εγώ, εσείς Ε, όχι εγώ, εγώ έρθα τώρα Εκτός ε, αν σκοτώνομαι τηλεκατευθυνόμενα μέσα Μα για το όνομα του Θεού, Μην αναστιεύεστε Υπάρχει κάποιος που σκοτώνει σας λέω Κάποιος που θέλησε να σκοτώσει τον παπα Νικολάου Κάποιος που σκότωσε την Καρακάση Που έπνιξε τη Χαρέμι Και σήμερα θέλησε να σκοτώσει και την κοπέλα που μου είπατε. Μα δεν είναι λίγο παράλογο Γιατί θα τη σκότωνε δεν ξέρω σω γιατί είναι τρελό. Ένα τρελό δεν μπορεί να κυκλοφορεί μέσα σε ένα τόσο στενό κύκλο χωρί να τον καταλάβουν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ε, ελάτε, ελάτε. Ισυχάστε. Δεν πρόκειται παρά για ατύχημα. Και η χαρέμη. Από ατύχημα πέθανε κι αυτή. Δεν ξέρω. Τι να σα πω. Φαντάζομαι όμω πώ θα το ανακαλύψει η αστυνομία. Η αστυνομία. Τίποτα δεν έκανε η αστυνομία. Και δεν ξέρω μέχρι πότε θα μα κρατούν εδώ. Φαντάζομαι μέχρι να βρεθεί ο δολοφόνο. Όταν όλοι πήγαν στα δωμάτια του, ο αστυνομικό κατέβηκε στην αμουδιά και άρχισε να περιεργάζεται τη βάρκα. Με την πρώτη ματιά βεβαιώθηκε γι' αυτό που υποπτεύθηκε από την αρχή. Κάποιο είχε τρυπήσει τη βάρκα. Αλλά γιατί, τι λόγο είχε να βγάλει από τη μέση ένα αθώο κοριτσάκι. Μην μπορώντα να δώσει καμιά απάντηση στα ερωτηματικά που τον βασάνιζαν, γύρισε στον μπάρ για νου ίσκι. Βυθισμένος στι σκέψει του, δεν πρόσεξε τον παπαφραγκούλη που τον πλησίασε. Λοιπόν. Α, εσεί είστε. Δεν σα πήρα είδηση. Ε, είσαστε πολύ απορροφημένο στη σκέψη σα γι' αυτό. Λοιπόν, ποιο είναι το συμπέρασμά σα από τη μικρή σα έρευνα. Το συμπέρασμά μου είναι ότι ο δολοφόνο αποφάσισε να χτυπήσει για άλλη μια φορά. Δηλαδή, αποκλείεται να ήταν ατύχημα. Αποκλείεται. Είναι ξεκάθαρο πω κάποιο τρύπησε επίτηδε στη βάρκα. Κάποιο. Αλλά ποιο και γιατί. Μακάρι να ξέρα. Ε, η κοπέλα με το μόνο άνθρωπο που κάνει παρέα εδώ είναι ο ανιψιό Δεσίνα. Αυτή τη σβιάζει με το αναπηρικό καροτσάκι Αυτόν τον αποκλείω ολόκληρα ε, Κι όμως ε, Τίποτα, τίποτα, τίποτα Και ε, δεν μου λέτε ω πότε θα κρατάτε τον κόσμο εδώ πέρα Δεν μπορείτε να τον κρατάτε πάπυρο. Ε, ε, σε τρει μέρες, αν δεν γίνει τίποτα άλλο στο μεταξύ Θα είσαστε ελεύθεροι να φύγετε Αν δεν γίνει κανένα καινούριο έγκλημα θέλετε να πείτε Μάλλον Δηλαδή περιμένετε να ξανακτυπήσει ο δολοφόνος Α μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Δεν Συνεχίστε τι ερευνέ σα για να διαλευκάντε το έγκλημα. Θα είναι κρίμα να θρυνήσουμε κι άλλο θύμα. Έχετε δίκιο. Αλλά για να ξεδιαλύνει ένα έγκλημα, πρέπει να ψάξει να μάθει γιατί έγινε το έγκλημα και μετά βρίσκει το ποιο έκανε το έγκλημα. Καταλάβατε. Προσπαθώ. Ν να γίνω σαφέστερο. Ξέρουμε ότι σκοτώνει κανεί από μίσο, από συμφέρον, από ερωτικό πάθο. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Τότε λοιπόν. Ψάχνουμε να βρούμε ποιο μισεί ποιον. Ποιο αγαπά ή ποιο επωφελείται από ένα έγκλημα. Εδώ τι να βρει. Τι κοινό υπάρχει ανάμεσα στον Παπα-Νικολάου, την Καρακάση, τη Χαρέμη και τη δύστιχη μικρούλα που θέλησαν να πνίξουν λίγο πριν. Τίποτα. Άρα, το μόνο που μένει να δεχτούμε είναι ότι ο δολοφόνο πρέπει να είναι κάποιο μανιακό που σκοτώνει ποτρέλα. Ή μήπω διαφωνείτε. Και ναι και όχι. Τότε πέστε μου εσεί τι πιστεύετε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και μια άλλη άποψη. Ποια είναι αυτή. Να την ακούσω. Δώστε μου πρώτα ένα τσιγάρο. Παρόλο που μου το έχουν απαγορεύσει οι γιατροί, α καπνίσω ένα. Ορίστε. Ευχαριστώ. Ανυπομονώ να ακούσω την άποψή σα. Μάλιστα. Είπατε λοιπόν πω όλα αυτά τα εγκλήματα με θύματα τόσο διαφορετικά και άσχετα μεταξύ του δεν μπορεί παρά να είναι έργο ενό τρελού. Μάλιστα. Γιατί αποκλείεται το ενδεχόμενο όλα αυτά τα εγκλήματα να είναι έργο ενός ανθρώπου και μάλιστα πάρα πολύ ισορροπημένοι. Φοβάμαι ότι η φαντασία σας καλπάζει Γιατί Ας πούμε ότι ο δολοφόνος θέλει να μας παραπλανήσει, να τον πιστέψουμε για μανιακό Μα Γιατί Για να κρύψει μέσα σε μια σειρά από εγκλήματα χωρίς λογική ένα έγκλημα πέρα για πέρα λογικό για συνεχίστε. Δεν φοβάστε, μήπω η φαντασία μου αρχίζει να καλπάζει περισσότερο και να κάνω σκέψει ακόμα πιο τολμηρέ. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν φαντασία. Συνεχίστε. Α ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ έχω λόγου να σα σκοτώσω γιατί σα μισώ, γιατί μου κρατάτε ένα μυστικό, γιατί αγαπώ τη γυναίκα σα ή γιατί θέλω να σα κληρονομήσω. Για κάποιο λόγο, τέλο πάντων. Ακριβώ. Αν το κάνω αυτό το πράγμα, οι υποψίε όλων θα πέσουν επάνω μου βάσει τη κλασική αστυνομική αρχή, δηλαδή του γιατί. Που οδηγεί στο ποιος Βεβαίω. Αν όμως αρχίσω να σκοτώνω ανθρώπους που δεν έχουν κανένα λόγο να τους πειράξω Τότε όπως καταλαβαίνετε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να με υποψιαστούν Θέλετε να πείτε Θέλω να πω Μάλλον δεν θέλω να πω τίποτα ακόμα Απλώς εξέφρασα μια άλλη άποψη Η άποψή σας δεν είναι παράλογη Μόνο που σε αυτή την περίπτωση δεν έχει να κάνει κανεί με ένα συνηθισμένο δολοφόνο Αλλά με έναν τρομερό κακούργο Θα λέγα... Με ένα τέρα. Σωστά το είπατε. Ένα άνθρωπο που σκοτώνει αδιάκριτα προκειμένου να καλύψει το δικό του έγκλημα, δεν είναι άνθρωπο. Έναν εγκληματία τον καταλαβαίνει, χωρί αυτό να σημαίνει ότι τον δικαιολογεί. Έναν τέτοιο αδίστακτο φωνιά όμω, δεν μπορεί παρά να τον κατατάξει στα πορωμένα αποβράσματα. Και που να πάρει ο γη να πάρει. Κανεί από εμά, εδώ που μένουμε, δεν φαίνεται για τέτοιο. Είπα πριν ότι ο δολοφόνο θα ξαναχτυπήσει. Έκανα λάθο. Τα εγκλήματα θα σταματήσουν. Έχετε λόγο να πιστεύετε αυτό που είπατε. Ναι. Ο δολοφόνο πέτυχε αυτό που ήθελε να πετύχει. Έκρυψε το δικό του λογικό έγκλημα ανάμεσα στα άλλα, τα παράλογα. Πώ είστε βέβαιο ότι έχει κάνει ήδη το δικό του έγκλημα. Αν αυτή η άλλη άποψη που σα είπα είναι σωστή, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να περιμένουμε άλλον έναν φόνο. Δεν ξέρω αν πιάσατε το συλλογισμό μου. Όχι ακριβώ. Α πάρουμε σαν παράδειγμα εμένα. Ας υποθέσουμε ότι εγώ αγαπώ μία παντρεμένη Ποιος είναι αυτός που εμποδίζει να έχω ολότελα δικό μου τον άνθρωπο που αγαπώ Ο σύζυγος, φυσικά, τον μισώ τον σύζυγο και θέλω να τον σκοτώσω Ρίχνω λοιπόν το βράχο στον παπενικολάου, πετάω την καρακάση από το παράθυρο, πνίγω τη χαρένη Για όλα αυτά τα εγκλήματα με υποψιάζεται κανείς Όχι Τι πιστεύουν όλοι, πως όλα αυτά τα εγκλήματα είναι έργο κάποιου μανιακού Σύ όταν αύριο σκοτώσω το σύζυγο της γυναίκας που αγαπώ Θα με υποψιαστεί κανείς Όχι Όλοι θα νομίζουν πως και αυτό το έγκλημα το έκανε εκείνος ο μανιακό. Πολύ σωστός ο συλλογισμός σας Και με βάση αυτό το συλλογισμό πιστεύω ότι ο δολοφόνος μπορεί να ξανακτυπήσει Να κάνω μία ερώτηση Φεβαίως Αυτό το παράδειγμα που φέρατε Για κάποιον που μισεί τον άντρα της γυναίκας που αγαπά Το είπατε στην τύχη όχι βέβαια, τίποτα δεν λέω στην τύχη Ξέρετε η συζήτηση μαζί σας είναι πολύ ενδιαφέρουσα Ακούει κανεί πράγματα που σχεδόν δεν θα μπορούσε ούτε να τα φανταστεί ναι. Θέλετε να πιω ένα ουίσκι ακόμα Ένα ναι, θα ήθελα και ένα τσιγάρο. Βλέπω ότι παραβαίνετε τις εντολές του γιατρού σας Κατεξαίρεση λόγω της συζητήσεως Α, Δεσποινής, μας βάζετε δύο ουίσκι ακόμα Μάλιστα Α, Α ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ. Και δεν μου λέτε ποιον εννοούσατε όταν φέρατε αυτό το παράδειγμα. Φυσικά κάποιον είχατε στο νου σας. Ε, Φυσικά. Ποιον. Αυτόν τον περίεργο άνθρωπο, τον κύριο Θαλασσινό. Το Θαλασσινό, είπατε. Ναι, Από Αποσύμπτωση άμαθα το μυστικό του. Είναι ερωτευμένο μέχρι τρέλα με τη γυναίκα του Εβρυπέου και τον μισή θανάσιμα. Ο άντρα τη βέβαια είναι ακτίνο. Αυτό το ξέρουν όλοι εδώ στο ξενοδοχείο, αλλά άλλο θέμα αυτό. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτά που λέτε, αν ο θαλασσινό είναι ο ένοχο. Το επόμενο θύμα πρέπει να είναι ο εβρυπαίο. Ε, υπάρχει όμω και μια άλλη άποψη. Να την ακούσω. Να έχει κάνει ο δολοφόνο το δικό του έγκλημα, αλλά να συνεχίζει να σκοτώνει. Γιατί, Για ποιο λόγο. Α, για το λόγο που είπατε πριν. Αλλά από την ανάποδη. Για να μπερδέψει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Καθώ μιλούσαν οι δύο άντρε, το μάτι του αστυνόμου άρπαξε τη γυναίκα του Ερυπαίου που κατέβαινε τη μεγάλη εσωτερική σκάλα. Η Ερυπαίου πήγε στην άλλη άκρη του μπαρ και σε λίγο φάνηκε και ο Θαλασσινό από μια γωνιά και την πλησίασε. Εκείνη δεν τον είχε αντιληφθεί. Ήταν έτοιμη να πάρει την πορτοκαλάδα τη όταν την τρώμαξε η φωνή του. Κάτι τη είπε που δεν μπόρεσαν να ακούσουν ο αστυνόμο και ο παπαφραγκούλη. Ο Θαλασσινός απομακρύνθηκε από κοντά της Τη στιγμή που είδε τον Ευρυπαίο να πλησιάζει στο μπαρ Πριν φύγει τη ψιθύρισε Σου το πα, Κάποτε θα το σκοτώσω αυτόν Ο Θαλασσινός φεύγοντας πέρασε μπροστά από τον αστυνόμο Χωρίς να τον προσέξει Όταν απομακρύνθηκε οι δυο άντρε συνέχισαν τη συζήτησή τους Ώστε λοιπόν έχουμε τον πρώτο υποπτό Τους πρώτους Ο άλλος ποιο είναι ο άλλος είναι εκείνο που τον συμφέρουν αυτοί οι θάνατοι ή μάλλον ο ένας από αυτούς Δηλαδή κατά την κλασική μέθοδο της αστυνομία, πέστε μου το γιατί να σας πω το ποιος Εννοείται κάποιον συγκεκριμένα Ναι βέβαια, μόνο που ενώ είναι ξεκάθαρο το γιατί και το ποιος γίνεται ακατανόητο το πως Μα για εξηγήστε μου να καταλάβω Μιλώ για το συμπαθέστατο φίλο μα τον κύριο Χαρέμι ώστε τον υποψιαζόσαστε κι εσείς Ναι, μόνο που ομολογώ ότι... Ότι δεν βρίσκεται καμιά εξήγηση στον τρόπο που έκανε αν έκανε το έγκλημα Ας αρχίσουμε από το γιατί για να φτάσουμε στο πώς Ο Χαρέμις είχε να θέλει να ξεφορτωθεί τη γυναίκα του Ήταν μεγαλύτερη του, ήταν ανόητη, με δύο λόγια δεν του πήγαινε Ήταν όμως πλούσια Ενώ αυτής φτωχαδάκι, παλιλάκος του πατέρα της Βγάζοντα την από τη μέση όλη η περιουσία έμεινε στα χέρια του Μα κι όσο ζούσε ο Χαρέμις διαχειριζόταν την περιουσία τη. Για να το λέτε έτσι θα είναι Αλλά ξεχνάτε ότι από κάποιο σημείο και πέρα Η παρουσία αυτή τη γυναίκα άρχισε να γίνεται πολύ ενοχλητική για το Χαρέμι Γιατί Ρωτάτε γιατί Ας υποθέσουμε ότι ο Χαρέμις ερωτεύτηκε με το πάθος των ανθρώπων που γνωρίζουν για πρώτη φορά τον έρωτα Ερωτεύτηκε μια γυναίκα Γοητευτική. Μια, γυναίκα, μια, μια γυναίκα μοιραία, μια γυναίκα που την κυνηγούν όλοι. Πώ όμω μπορούσε να κρατήσει για πάντα αυτή τη γυναίκα, Μόνο αν τη εξασφάλιζε έναν πλούσιο γάμο. Αλλά ο γάμο δεν μπορούσε να γίνει γιατί υπήρχε ένα μεγάλο εμπόδιο. Και το εμπόδιο ήταν η χαρένα. Ακριβώ. Και τότε ο χαριτωμένο φίλο μα αποφασίζει να ξεφορτωθεί τη γυναίκα του για να μπορέσει να παντρευτεί την άλλη. Επιτρέψτε μου να σα διακόψω. Όλα αυτά που είπατε ήταν πολύ σωστά. Αλλά δεν μου είπατε τίποτα για το πως Όλοι ξέρουμε πως όταν βρέθηκε πνιγμένη η χαρέμη Ο άντρας της ήταν μαζί σας στη βεράντα Πως λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτός τη σκότωσε Να σας κάνω όμως μια ερώτηση Ακούω Μιλήσατε για ένα υποθετικό ειδήλιο του χαρέμη Ήταν υποθετικό ή υπάρχει κάποιος έρωτα στη μέση Και βέβαια υπάρχει Α, Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον Και ποια είναι αυτή η γυναίκα είναι μια που βρίσκεται ανάμεσά μας Μα δεν μου το είχατε πει αυτό ε, Βλέπετε είναι τόσο μεγάλο το πάθος του Χαρέμι για αυτή τη γυναίκα Ώστε δεν άντεξε να την αποχωριστεί ούτε για λίγο Και την έφερε εδώ στο ίδιο ξενοδοχείο με τη γυναίκα Βέβαια στα μάτια των άλλων κάνουν ότι δεν γνωρίζονται Μα Ποια είναι επιτέλους αυτή η γυναίκα Το μανέκα Η Νέλη Κορίνη Η Νέλη Κορίνη Είναι δυνατόν Τόμως. Είναι. Μα είστε βέβαιος, κύριε Παπαφραγκούλη. Έχω το συνήθιο να ξυπνάω πρωί και να κοιμάμαι τελευταίω. Έτσι, άθελά μου του είδα πολλέ φορέ να κρύφω συναντιόνται. Ένα βράδυ του άκουσα που μιλούσαν. Εκείνο τη έλεγε διάφορα ερωτόλογα, εκείνη του έλεγε πω κουράστηκε και ήθελε να φύγει. Μα το αν ξέρει ότι γνωρίζετε τι σχέσει τη με το Χαρέμι Ναι, τη το είπα εγώ εχθέ. Και πώ αντέδρασε. Ταράχτη. Λοιπόν, ο Χαρέμη θα ήταν ο πιο βολικό ύποπτο. Αν γινόταν να σκοτώνει κανείς και συγχρόνως να βρίσκεται αλλού μπροστά σε τόσους μάρτυρες ε, γι αυτό είπα ότι εκείνο που μένει να ψάξουμε ή μάλλον να ψάξετε είναι το πως δολοφονήθηκε η καημένη χαρέμα Αυτό το ξέρουμε, βρέθηκε πνιγμένη με το κορδόνι της κουρτίνας Είναι όμως έτσι ακριβώς ε, Γιατί, αμφιβάλλεται ε, Δεν ξέρω, δεν ξέρω Για την ώρα όμω είπαμε πολλά Πάω να πάρω λίγο αέρα Γεια σας, αγαπητέ μου φίλε. Γεια σας, κύριε Παπαφραγκούλη. Και παρακαλώ πολύ να με θεωρείτε φίλος σας. Καλοσύνη σας. Πάντως, αν σας χρειαστώ... Ε, είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Το δωμάτιό μου το ξέρετε. Αντιχόν λείπο θα είμαι στον κήπο ή στην Ακρογέλλια. Ε, ευχαριστώ πολύ. Το τέξενοδοχείο παραθερισμού δεν παρουσίασε τη θλιβερή όψη που παρουσίαζαν αυτέ τι μέρε οι πηγέ. Οι ενικοί του έτρωγαν βιαστικά στην τραπεζαρία, άλλαζαν ένα ψεύτικο χαμόγελο και βιάζονταν να χωριστούν. Ντρέπονταν να το ομολογήσουν, αλλά ο καθένα φοβόταν τον άλλο. Υποψιαζόταν πω ήταν ο δολοφόνο. Στα δωμάτια του πήγαιναν νωρί και κλείδωναν την πόρτα με προσοχή. Ο νεαρός αστυνομικό έβλεπε ότι σε λίγο θα ήταν υποχρεωμένο να αφήσει του ενίκου του ξενοδοχείου να γυρίσουν στα σπίτια του. Δεν ήταν δυνατό να του κρατά επάπειρον φυλακισμένος στη Λιουτρόπολη. Το κεφάλι του κόντευε να σπάσει. Ποιο μπορεί να είναι ο δολοφόνο, έλεγε και ξανά μέσα του. Είχε επισημάνει βέβαια το θαλασσινό, αλλά παρόλο που τον παρακολούθησε στενά, είδε ότι εκείνο δεν έδειχνε καμιά ανησυχία. Μετά άρχισε να παρακολουθεί τον Χαρέμι Είδε τα κρυφά βλέμματα που έριχνε στο όμορφο μανεκέμ, και ένα βράδυ, κρυμμένο πίσω από μια βάρκα, του είδε να συναντιόνται στην ακρογαλιά. Δεν έμειναν πολύ μαζί. Η γυναίκα φαινόταν ανάστατη, ενώ ο Χαρέμις έμοιαζε να την παρακαλάει. Σε μια στιγμή νόμισε πω άκουσε γυναικείο κλάμα, και ύστερα είδε το μανεκέν να φεύγει τρέχοντα. Λίγο αργότερα την ακολούθησε και ο Χαρέμις. Ο αστυνομικό έμεινε μερικά λεπτά κρυμμένο στην κρυψόνα του, και ύστερα τράβηξε για το δωμάτιό του. Όλη τη νύχτα δεν έκλεισε μάτι. Το πρωί τα πράγματα πήραν μια προσδόκητη τροπή. Ο όπω το είχε συνήθειο, σηκώθηκε από του πρώτου. Πήγε στη βεράντα του ξενοδοχείου και εκεί είδε την Έλλη Κορίνη Απόριση Ποτέ το Μανακέν δεν σηκώνοταν τόσο πρωί Την πλησίαση Βλέπω ξυπνήσατε πρωί σήμερα Ποιος είστε Εγώ γιατί φοβηθήκατε Αφήστε με δεν έχω όρεξη για κουβέντες φοβηθήκατε. Σταθείτε Μα γιατί φεύγετε Αφήστε με είπα Δεσποινείς Κορίνη Μα τι θέλετε επιτέλους Να μιλήσουμε Σας συμβαίνει τίποτα Γίνεται η σκιά μου τελευταία και δεν μ' αρέσει καθόλου. Έγινε η σκιά σα. Κάνατε λάθο. Ε, Εσεί βρεθήκατε μπροστά μου σε μια ασυνήθιστη ώρα. Ε, Συνήθω ξυπνάτε μετά τι 9. Σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ, κύριε Παπα-φραγκούλη. Ε, φαίνεστε ταραγμένοι. Πετε μου, σα συμβαίνει τίποτα. Μη γίνεστε διάκριτο, σα παρακαλώ. Έφυγε. Και όμω, γιατί την έπιασε αυτό ο πανικό. Γιατί μόλι με είδε ταράχτηκε και έφυγε. Μήπω ο φόβο του δολοφόνου. Μα αυτός ο φόβος υπήρχε όλες αυτές τις μέρες Και παρόλα αυτά η νέοι ήταν πολύ φιλική μαζί μου Τι να μεσολάβεις από χθες ως σήμερα το πρωί Γιατί φοβήθηκε Για ποιον με πέρασε Δεν μπορεί, δεν μπορεί Κάτι έχει μεσολαβήσει από χθες ως σήμερα Κάτι Ίσως η κρυφή νυχτερινή συνάντηση με το χαρέμι. Να φοβάται άρα το χαρέμ Δεν αποκλείεται Αυτό που έγινε το ίδιο βράδυ ήταν ακόμη πιο ακατανόητο Ο παπαφραγκούλης καθόταν με το νέο αστυνομικό σε μια σκοτεινή γωνιά της βεράντας Όταν είδαν μια γυναικεία σιλουέτα να προχωρεί βιαστικά κρατώντας στο χέρι μια βαλίτσα Σαν την Έλλη δεν μοιάζει αυτή με τη βαλίτσα στο χέρι Α, ε, έχετε δίκιο, η, η Κορίνη είναι, αλλά, αλλά πού πάει Όπως βλέπετε προσπαθεί να μας το σκάσει Γιατί, αυτή ήταν η πιο ψύχρεμη από όλου μέχρι χθε. Φαίνεται πω σήμερα έχασε την ψυχραιμία τη. Τώρα δικαιολογείται και το πρωινό τη ξέσπασμα. Νομίζω πω δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Πρέπει να την προλάβουμε. Βλέπετε, στον δρόμο την περιμένει το ταξί. Άσε, σε θα πάω εγώ. Εσεί, έλατε λίγο αργότερα. Η Νέλη ήταν έτοιμη να μπει στο σταματημένο ταξί όταν έφτασε κοντά τη ο Παπαφραγκούλη. Ενώ λίγο πιο πέρα στέκονταν ο αστυνομικό. Πάλι εσεί! Με φεύγετε. Μα γιατί φρίσκιστε αδιάκοπα μπροστά μου Για να σας προστατεύσω Θα σα παρακαλούσε πολύ να μην ασχολείστε μαζί μου Δεν θα ασχολιόμουν αν δεν ήταν κουταμάρα αυτό που πάρτε να κάνετε Δικαίωμα ε, Ελάτε τώρα, ελάτε Κύριε Παπαφραγγούλη, μη γίνεστε επίμονος Και παρακαλώ. εσείς μη γίνεστε ανόητοι Ξέρετε τι σημαίνει αυτό που κάνετε. Να θέλετε να φύγετε νύχτα κρυφά ενώ η αστυνομία μα έχει απαγορέψει να απομακρυνθούμε. Αφήστε με, σα παρακαλώ. Μα δεν καταλαβαίνετε ότι με αυτό που πάνε να κάνετε θα, θα πέσουν όλε οι υποψίε επάνω σα. Δικός μου λογαριασμό. Όχι, δε σπινή Είναι κρίμα να σα υποψιαστούν άδικα. Ελάτε, ελάτε. Δώστε με τη βαλίτσα σα. Σα παρακαλώ. Και εγώ σα παρακαλώ να γυρίσετε στο δωμάτιό σα. Και άλλη φορά μην κάνετε ανοησίε. Δεν ξέρετε γι' αυτό μιλάτε έτσι. Αύριο, Αύριο το πολύ Αύριο θα φύγουμε όλοι. Όχι, όχι, όχι σω τότε να είναι πολύ αργά. Γιατί το λέτε, αυτό. Φοβάμαι, φοβάμαι. Ποιον φοβάστε. Πέστε μου, ποιον φοβάστε. Η κοπέλα δεν απάντησε και ο Παπαφραγγούλη προτίμησε να μην επιμείνει. Έδιωξε τον ταξιτζή, πήρε τη βαλίτσα τη και προχώρησαν προ το ξενοδοχείο. Σε κάποιο σημείο του πλησίασε και ο αστυνομικό. Ο Παπαφραγγούλη του έκανε νόημα να μην τη πει τίποτα. Σιωπηλοί έφτασαν στο ξενοδοχείο. Στη βεράντα δεν ήταν κανεί. Σταμάτησαν. Θα έλεγα να καθίσουμε λίγο εδώ να συνέλθετε πριν πάτε στο δωμάτιό σας Ένα ποτό θα σας έκανε καλό Όχι, δεν θέλω τίποτα, ευχαριστώ Τότε καθίστε λίγο Γιατί βραθήκατε μπροστά μου, γιατί ε, Σμινισμέλη, παρόλο που γνωριζόμαστε πολύ λίγο Δεν σα κρύβω ότι αισθάνομαι μια πραγματική φιλία για σας Καλοσύνη σα ε, Γι' αυτό θα ήθελα να σα βοηθήσω να με βοηθήσετε σε τι πράγμα. Να ξεπεράσετε αυτό που φοβάστε. Είναι ολοφάνερο πως κάτι σας έχει αναστατώσει. Και αυτό το κάτι είναι που σας οδήγησε στην αποψινή. Ε, επιτρέψτε μου να τη χαρακτηρίσω ε, επιπολαιότητα. Θα θέλετε να μου πείτε τι είναι αυτό που φοβάστε. Σας παρακαλώ μη συνεχίζετε. πέστε μου τι φοβάστε. Αφήστε με. Θέλω να γυρίσω στο δωμάτιό μου. Ε, σας και, παρακαλώ. Και εγώ σας παρακαλώ για δικό σα καλό. Μιλήστε μου. Ε μου, θέ μου, θα με τρελάνετε. Κύριε Παπαφραγκούλη, η δεσπινή κορίνη φαίνεται αρκετά ταραγμένη. Αφήστε να πάει να ηρεμήσει Θα θέλατε να σα συνοδεύσω στο δωμάτιο σα. Φοβάστε μην το ξανασκάσω Όχι, όχι όχι. Είμαι βέβαιο πώ δεν θα ξανακάνετε μια τέτοια κουταμάρα. Καληνύχτα σα, κύριε Γιώργη. Καληνύχτα δεσπιστή. Εγώ θα ξαναγυρίσω. Θα σα περιμένω. Ο Παπαφραγούλη με την κοπέλα ανέβηκαν τη μεγάλη εσωτερική σκάλα του ξενοδοχείου. Στο όλο το διάστημα μέχρι να φτάσουν στο δωμάτιό τη, η Νέλη παρέμενε σιωπηλή. Ο Παπαφραγγούλη κατάλαβε πω δεν έπρεπε να τραβήξει περισσότερο τα πράγματα. Έξω από την πόρτα τη, σταμάτησαν. Η Νέλη του δώσε το χέρι τη. Καληνύχτα. Εσύ στρέμετε Δεν είναι τίποτα. Θα μου περάσει. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Και όπω σα είπα, μπορείτε να με εμπιστεύεστε. Για σα θα είμαι πάντα ένα καλό φίλο. Η κοπέλα, χωρί να δώσει καμιά απάντηση, μπήκε στο δωμάτιό τη. Έκλεισε την πόρτα και ο Παπαφραγκούλης την άκουσε που διπλοκλείδωνε Γύρισε σκεφτικό στη βεράντα όπου ο νέος αστυνομικός τον περίμενες το μισοσκόταδο Τι έγινε, σας είπε τίποτα Όχι, Αλλού ούτε και πέμενα Πάντως φοβάται, φοβάται πολύ Να σκεφτείτε ότι διπλοκλειδώθηκε Μα τι φοβάται άραγε, ποιον φοβάται Δεν ξέρω, εκείνο που ξέρω είναι ότι οι φόβοι της Νέλης άρχισαν να Πρώτα ήτανε ψύχρεμοι ούτε η δολοφονία στην τρόμαζαν ούτε τίποτα Φαίνεται πως κάτι συνέβη χθες Κάτι έμαθε Ποιος ξέρει Αν μάθουμε τι ακριβώς είναι αυτό που έκανε την Έλλη Να συμπεριφέρεται σ' φοβισμένο ζώο Τότε είμαι βέβαιος ότι θα μάθουμε και το δολοφόνο Θα θέλετε να μου πείτε εσείς Τι νομίζετε ότι είναι αυτό που την τρομάζει Αυτό που νομίζετε κι εσείς Δηλαδή Νομίζετε πω ο δολοφόνο είναι. Ακριβώ. Μόνο που δεν πρέπει να λέμε ονόματα, γιατί καμιά φορά και οι τύχοι έχουν αυτοί Μα πώ είναι δυνατόν. Αν υποστηρίξουμε μια τέτοια εκδοχή, δεν θα την πιστέψει κανεί και πρώτα απ' όλα στο δικαστήριο. Το ξέρω. Αυτό φαίνεται απίστευτο, ακόμα και για εμά του ίδιου. Πώ είναι δυνατόν να σκοτώνει ένα άνθρωπο που την ώρα του εγκλήματο βρίσκεται μακριά από το θύμα του. Κοντά σε τόσου ανθρώπου. αυτό ακριβώ είναι που πάει να με τρελάνε και εμένα. Όχι μόνο εσεί. Όλοι θα τρελαθούμε με αυτή την ιστορία. Όλοι. Μα σκεφτείτε να πάω στην Αθήνα και να. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν γίνεται Νομίζω πως είναι η ώρα για ύπνο ή αν θέλετε για περισσυλλογή Πάω να βάλω σε τάξη τις σκέψεις μου και αύριο τα λέμε Εσείς θα μείνετε Ναι, θα μείνω λίγο ακόμα Α, Ξέρετε μπορεί κάτι να συμβεί Α, Όπως νομίζετε Καληνύχτα Καληνύχτα Είναι. Εγώ δεν σπινήσω, Κωρίνη. Πάπα Τι θέλετε. Θέλω να σας μιλήσω. Αμα ανοίξτε. Περιμένετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Με συγχωρείτε για την πρωινή επισκέψη, αλλά πιστέψτε με ανησυχούσα. Ήθελα να μάθω πώς είστε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για μένα. Δεν σα είπα ότι είμαι φίλο σα. Ναι, μου το είπατε. Αλλά πώ είναι δυνατόν να είστε φίλο μου. Τι κοινό έχετε εσεί και τα εκατομμύρια σα με έναν άνθρωπο που αγωνίζεται να μην κυλήσει περισσότερο από όσο κυλήσει. Με μια γυναίκα που όταν πάψει να είναι όμορφη δεν θα γυρίσει κανεί να την κοιτάξει. Έχετε δίκιο. Ευτυχώ το παραδεχτήκατε. Και όμω έχουμε κάτι κοινό εμεί Και ποιο είναι αυτό το κοινό που έχουμε. Δεν καταλαβαίνω Θέλετε να τα ακούσετε Μα Είναι ότι μόνο εμείς οι δυο ξέρουμε το δολοφόνο Πώς σα ήρθε αυτό Εσείς και εγώ είμαστε οι μόνοι μέσα από ξενοδοχείο που ξέρουμε το δολοφόνο Και ακριβώ επειδή είμαι φίλος σας θέλω να σας βοηθήσω <ΣΣΣΣ> Δεν μπορώ να σας βλέπω να βασανίζεστε άδει Γιατί... <ΣΣΣ> Γιατί με κρατούν, Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω, Γιατί. Ναι, δεν κρατούν μόνο Εσάς. Και εσά δεν είναι το ίδιο. εσεις δεν κινδυνεύετε. εσεις δεν ξέρετε. Δεν ξέρω τι, Το δολοφόνο. Ναι, δεν ξέρετε το δολοφόνο. Κανείς δεν τον ξέρει. Μόνο εγώ τον ξέρω. Είπατε ότι ξέρετε το δολοφόνο. Ναι, τον ξέρω. Ποιο σα το είπε? Ο ίδιο. Ποιο είναι. Πέστε μου, ποιο είναι. σα πω, είναι ο δολοφόνο. Δεν θα το πιστέψετε. Κανείς δεν πρόκειται να το πιστέψει. Ποιος είναι. Oh! Καποιος, κάποιος είναι έξω από το δωμάτιό μου. Ε, πε, περιμένετε. Περιμένετε να δω. Περιμένετε. Κανείς. Κανείς δεν ήταν. Η ιδέα σας. Κι όμως άκουσα βήματα. Ίσως περνούσε καμιά καμαριέρα. Ποιος. Όχι. Πρέπει να ήταν ο δολοφόνος. Ελάτε. Ρεμήστε τώρα και πέστε μου ποιος είναι. Όχι. Oh, Όχι. Okay. Δεν ξέρω. Μα, δε δε ξέρω δεν ξέρω. είπατε πριν. Αφήστε με, δεν ξέρω. Φύγετε. Μα... Και το όνομα του Θεού, φύγετε. Μα γιατί δεν μου λέτε. Τι σα είπε ο δολοφόνο. Τίποτα. Καλή. Δεν μου είπε τίποτα. Και όμω λίγο πριν μου είπατε. Ε, Είμαι τόσο τραγμένη, Όμω σα παρακαλώ, φύγετε. Ε, δεν δε σesus... ξέρω τι λέω. Δε, δε κορίνη, κινδυνεύετε. Από τη στιγμή που ξέρετε το δολοφόνο, κινδυνεύετε. <χ ¡0> <minutes> δε στιγμή... κορίνη, μιλήστε μου. Μιλήστε μου για το Θεό. Φύγετε. Δεν να σα πω τίποτα. Είχα... Ο Παπαφραγκούλη, αρκετά κακόκεφο, γύρισε στη βεράντα του ξενοδοχείου που καθόταν ο αστυνόμος. Καλημέρα, τι γίνεται. Δεν σα είδα από το πρωί και ανησύχησα. Ε, φοβηθήκατε μήπω τόσκασα. Όχι, φοβήθηκα μήπω πάθατε τίποτα. Ε, όχι, αλλά αν δεν βιαστούμε, κάποιο άλλο θα πάθει οπωσδήποτε. Ξέρετε τίποτα καινούριο, πέστε μου. Είδα την Έλλη. Τι σα είπε. Μου είπε ότι ξέρει το δολοφόνο. Ξέρει το δολοφόνο. Ναι. Ποιο είναι. Δεν μου τον είπε, μετά νιώσε. Φοβήθηκε την τελευταία στιγμή. Τι φοβήθηκε. Το δολοφόνο που ήταν απέξω από την πόρτα τη. Πάντω όπω καταλαβαίνετε, είναι σαν να μα τον είπε. Θυμάστε ποτέ άρχισε να φοβάται η Νέλη Από εκείνο το βράδυ Δηλαδή προχθές που συναντήθηκαν κρυφά με το χαρέμι στην νεκρογέλια Ακριβώς Φαίνεται λοιπόν πως προχθές το βράδυ ο δολοφόνος τις εκμυστηρεύθηκε το έγκριμά του Γιατί Ίσως γιατί έσπασε ψυχικά και σε κάποιον ήθελε να μιλήσει Επειδή ήθελε με αυτόν τον τρόπο να την κερδίσει οριστικά να σου λέει η κοπέλα μου, κοίτα τι έκανα εγώ για σένα. Έφτασα μέχρι το έγκλημα. Άρα δολοφόνο είναι ο χαρέμη. Χωρί συζήτηση. Κι όμω δεν μπορεί να είναι έτσι. Γιατί α, αφού σχεδόν το ομολόγησε η ίδια η Νέλη. Μα και να το καταθέσει στην αστυνομία ή στο δικαστήριο πάλι δεν βγαίνει τίποτα. Γιατί πώ είναι δυνατόν να σκοτώσει ένα άνθρωπο αφού την ώρα του έγκληματο βρισκόταν μακριά από το θύμα του ανάμεσα σε τόσου ανθρώπου. Όχι, όχι. Και αν ακόμα είναι έτσι, πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και αύριο οι και θα φύγουν Και τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση Η υπόθεση θα πάει στο αρχείο Και θα μείνει ο δολοφόνος ατιμόρητος Αφού δεν γίνεται διαφορετικά Μα, Δεν μου λέτε Γιατί δεν βρίσκουμε έναν τρόπο να ξεσκεπάσουμε το χαρέμι Να του ρίξουμε ένα δόλο. Δηλαδή Κοιτάξτε Μετά την αποκάλυψη του χαρέμι Ότι αυτό σκότωσε τη γυναίκα του Η Νέλη έγινε επικίνδυνη για το δολοφόνο Όσο η κοπέλα ζει, αυτό δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχο. Άρα θα θελήσει να τη βγάλει από τη μέση. Αν είναι αυτό ο δολοφόνος ε, φυσικά αν είναι, που εγώ πιστεύω ότι είναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώ έγινε αυτό το έγκλημα. Λοιπόν, τι προτείνετε, Να έχουμε από κοντά την Έλλη, αφού πετάξουμε ένα υπονοούμενο στο Χαρέμι, ότι κάτι ξέρουμε γι' αυτό. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι. Στο Χαρέμι δεν θα πούμε τίποτε. Απλά θα παρακολουθούμε κάθε κίνηση τη Νέλη. Έτσι και έγινε. Αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα Το πρωί το ξενοδοχείο άρχισε να αδειάζει Το συνέστημα που τέλειωσε η περιπέτειά τους Έφερε πάλι στους ενίκους κάτι από την παλιά εγκαρδιότητα Οι άνθρωποι που είχαν γίνει απροσδόκητα εχθροί Ξαναβρήκαν την παλιά φιλία τους Οι αποχαιρετισμοί ήταν σχεδόν συγκινητικοί Λίγο αργότερα ο Παπαφραγκούλης ήταν μόνος μέσα στο απέραντο ξενοδοχείο όταν ξαφνικά είδε το φίλο του τον αστυνόμο Εσείς δεν φύγατε ε, Είχα να τακτοποιήσω μερικές εκκρεμότητες με τους συναδέλφου. Πιστεύω σήμερα αύριο θα φύγω Ώστε η υπόθεση έκλεισε Όχι ακριβώς Α, Αυτό είναι ευχάριστο Και τώρα επιτρέψτε μου να σας χαιρετήσω Ελπίζω να σας ξαναδώ στην Αθήνα Και εγώ το ελπίζω, χάρηκα πολύ αγαπητέ μου Και εγώ κύριε Παπαφραγγούλη, γεια σα. Θα είχαν περάσει καμιά δεκαριά μέρες και η υπόθεση του δολοφόνου που σκότωνε με τη γαλάζια ραψοδία θα είχε ξεχαστεί εντελώ αν ο Παπαφραγγούλη δεν συναντούσε κάποιο πρωινό στη Βάρκυζα το όμορφο μανεκέν συντροφιά με ένα νεαρό μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Του σταμάτησε και μίλησαν για λίγο. Χάρη και που η Νέλη είχε ξεπεράσει του φόβου τη. Το απόγευμα τη ίδια μέρα ο Παπαφραγγούλη είχε μια προσδόκητη επίσκεψη. <ΣΣ> Τι ευχάριστη έκπληξη Ελπίζω να μην με ξεχάσατε ε, Και βέβαια δεν σε ξέχασα όπως δεν ξέχασα Και την ιστορία που στάθηκε αφορμή να γνωριστούμε Καθίστε Ευχαριστώ πολύ Ξέρετε σήμερα είδα την Έλλη Ήταν με ένα νεαρό φαίνεται πως τα χάλασε με το χαρέλι Ναι ναι το ξέρω Βλέπω είστε ενημερωμένος Μα τους παρακολουθώ διάκοπα ε, Πάντως φαίνεται ότι ξεπέρασε τους φόβους τη. Έτσι φαίνεται και τι βγήκε από την παρακολούθηση. Η Νέλη αποφεύγει συστηματικά το χαρέμι. Εκείνο όμω δεν πάβει να την ενοχλεί. Υπόθεστε, τι έγινε. Μπήκε στο αρχείο. Ναι, μέχρι να προκύψει τίποτα καινούριο. Βασικά, η λύση του προβλήματο βρίσκεται στα χέρια του Μενεκιάν. Αλλά αυτή η κοπέλα δεν θέλει να μιλήσει. Δεν θέλει, γιατί, γιατί φοβάται. Α ελπίσουμε ότι σύντομα θα βρεθεί κάποια άκρη σε αυτή την ιστορία που τόσο πολύ μα πέδεψε όλου. Εσείς ε, θα είστε πρόθυμος να βοηθήσετε Και το ρωτάτε Είμαι, είμαι πάντα στη διάθεση Ευχαριστώ εσά. πολύ Και τώρα να σας αφήσω ε, Κρατήστε το τηλεφωνό μου Να φεύγετε τόσο σύντο Ναι, ναι, ναι, έχω κάποια δουλειά ε, Να πάτε στο καλοχάρι που σας είδα Γεια σας Παπαφραγγούλης εδώ, καλησπέρα Α, καλησπέρα κύριε Παπαφραγγούλη Τι γίνεται, έχουμε τίποτα. Ναι, κάτι έχουμε Για μου Ο Χαρέμις ε, Τι έγινε ε, Λίγο πριν ήταν εδώ στο σπίτι μου Στο σπίτι σας ο Χαρέμις γιατί, τι ήθελε Επιφανιακώς τίποτα, ωστόσο είμαι βέβαιος πως ήρθε επειδή έμαθε Δεν ξέρω πόσο, ότι συναντήθηκα με την πρώην ερωμένη Τι σας είπε δηλαδή Α, Τίποτα συγκεκριμένα, πάντως ήθελε να εξακριβώσει η νέλη μου είπε τίποτα Το κατάλαβα από τις διάφορες πόντες που πετούσε Είναι ολοφάνερο ότι φοβόταν mm -hmm. Τότε η υπόθεση αρχίζει να αποκτά καινούριο ενδιαφέρον να, να αρχίσω να παρακολουθώ προσωπικά το σπίτι τη Νέλη. Ε. Αν πραγματικά ο Χαρέμη είναι ο δολοφόνο, τότε η Νέλη κινδυνεύει οπωσδήποτε. Τότε να μην σα κρατώ περισσότερο και να έχετε κανένα νεότερο, πάρτε με να μου πείτε. Εντάξει. Γεια σα, κύριε Παπαφάνη. Γεια σα, αγαπητέ μου. Είχε βραδιάσει για καλά όταν ο νέος αστυνομικός έφτασε έξω από το σπίτι τη Νέλη. Κρυμμένο στη γωνιά του, είδε φω στο παράθυρό τη. ύστερα τη σκιά τη στο παράθυρο. Ο δρόμο ήταν ήσυχο, αλλά ο Χαρέμη δεν έλεγε να φανεί. Κάποια στιγμή το φως έσβησε απότομα Πέφτει για ύπνο Όχι Στο δωμάτιο υπάρχουν τώρα δυο σκιές Και η μια είναι οπωσδήποτε ανδρική Τώρα μοιάζει σαν να γίνεται πάλι Ναι ε, δε με πάλι γίνεται Η Νέλη Η Νέλη κινδυνεύει Έλι! Νέλη. Νέλη! Νέλη, εγώ είμαι, άνοιξε μου! Μην απαντάει, Νέλη! Νέλη! Έφυγε, έφυγε από εκεί! Ποιο ήταν, Εκείνο! Ποιο εκείνο, πες μου! Χωθέ μου, ήθελα να με πνίξει! Χριστό και Παναγία, τι έγινε εδώ! Κάποιο χτύπησε την Έλλη. Ευτυχώ δεν είναι τίποτα. Ποιο, κορίτσι μου! Αφήστε τι ερωτήσει και φέρτε τη λίγο νερό. Εγώ θα ξανάρθω! Και ο νεαρό αστυνομικό έτεξε προ την κουζίνα. Είδε το ανοιχτό πορτόφυλλο που χτυπούσε στο βραδινό αέρα. Από εκεί είχε φύγει ο άνθρωπο που θέλησε να σκοτώσει την Έλλη. Έτρεξε. Είδε το μικρό μπαλκονάκι και τη σιδερένια σκάλα τη υπηρεσία. Δεν έχασε καιρό. Άρχισε να σκαρφαλώνει τη σιδερένια γυριστή σκάλα. Έφτασε στην ταράτσα, αλλά δεν είδε τίποτα. Κάποτε γύρισε άπρακτο στο δωμάτιο που βρισκόταν σοριασμένη η Νέλη. Η γυναίκα που την περιποιόταν ρώτησε. Εσεί τι είστε, αστυνομικό? Ναι. Τι έγινε, τον πιάσατε. Ευτυχώ μα ξέφυγε. Εσεί δεν τον είδατε όταν έφευγε. Δεν πρόλαβα να ξεχωρίσω τίποτα. Πέρασε σαν σύφουνα από μπροστά μου, μου έδωσε μια σπροξιά και χάθηκε. Μετά άκουσα τα χτυπήματα στην πόρτα και έτρεξα να δω τι συμβαίνει. Αχ, η καημένη δεσπονή Νέλη. Δεν μου λέτε, πώ ήταν αυτό που πέρασε από μπροστά σα. Δεν τον πρόσεξα. Πάντω φαινόταν θεόρατο. Καλά, καλά, αφήστε μα τώρα μόνο. Αν θέλει τίποτε δεσπονή Νέλη, μην διστάζει. Μέσα θα με χτύπα μου την πόρτα. Καλά, καλά, πηγαίνετε, πηγαίνετε τώρα. Κοίτα τι πήγε να πάθει κοπέλα. Από έναν παλιά άνθρωπο Για πέστε μου τώρα τι έγινε Ήμουν έτοιμη να ξαπλώσω Είχα σβήσει το φως όταν τον είδα ξαφνικά μπροστά μου Τρόμαξα εκείνες με πλησίασε και τα χέρια του Άρχισαν να μου σφίγγουν το λαιμό Ευτυχώς που φωνάξατε Που το ξέρετε Μα παρακολουθούσα το σπίτι σας Ώστε θέλησε να σας πνίξει ε. Και θα το έκανε αν δεν προλαβαίνετε Όταν αρχίσατε να φωνάζετε το όνομά μου φοβήθηκε και το σκασε Ποιο ήταν Ο Ποιο είπατε? Ο Χαρέμη. Και γιατί θέλει να σας σκοτώσει. Μήπω από ζήλια επειδή τον αφήσατε. Ναι, ίσω. Αλλά μπορεί και να. Ε, συνεχίστε, συνεχίστε. Μην σταματάτε. Ο άνθρωπο αυτό μ' αγάπησε. Μ' αγάπησε σαν ντρελός. Όχι, όχι, δεν ήταν αγάπη αυτό που αισθανόταν για μένα. Ήταν κάτι άλλο. Ήταν πάθο, ήταν παραφορά. Ήταν κάτι αρρωστημένο. Κι όμω τον παρατήσατε. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώ ύστερα από. Α, ύστερα από... από αυτό που μου είπε. Όταν έμαθα αυτό που έμαθα... Τι μάθατε. Ότι εκείνος σκότωσε τη γυναίκα του. Εσείς το ξέρατε. Όχι ακριβώς, αλλά το υποπτευόμαι. Σε εσά όμως γιατί το είπε. Για να με κρατήσει. Του είχα πει ότι βαρέθηκα, ότι σάφευγα. Τότε ήταν που του ξέφυγε. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό μου είπε γιατί... Πότε σας το πέφτω. Μήπως εκείνο το βράδυ που συναντηθήκατε στην ακρογιαλιά έξω από το ξενοδοχείο... Ναι, αλλά πως το ξέρετε εσείς ότι συναντηθήκαμε Μα σας παρακολουθούσα από τότε Δηλαδή για την ακρίβεια όχι εσάς, το χαρέμι Και μου είπατε ψέματα ότι είστε έμπορος μ? Τι άλλο σας είπε εκείνο το βράδυ, πέστε μου Σκότωσε τη γυναίκα μου είπε Για να σε κάνω παντοτινά δική μου Αυτό μόνο σας είπε, τίποτε άλλο Μου είπε ότι τώρα ήταν πλούσιος Και ότι αν δοκιμάζε ποτέ να τον αφήσω θα με σκότωνε Τότε πρόσεξα το πρόσωπό του Είχε σκοτεινιάσει. Φαίνεται πω μετάνιωσε που μου φανέρωσε το μυστικό του. Τρώμαξα, με πιέσε πανικό, έφυγα τρέχοντα από κοντά του. Και την άλλη μέρα δοκιμάσατε να φύγετε και από το ξενοδοχείο. Ναι, ήταν το βράδυ που με πλησιάσατε με τον κύριο Παπα-φραγκούλη. Τίποτα άλλο δε σα είπε εκείνο το βράδυ. Σαν τι άλλο να μου πει. Με ποιο τρόπο σκότωσε τη γυναίκα του. Όχι, όχι, δεν μου είπε τίποτα. Άλλωστε εγώ μόλι τ' άκουσα, σα είπα. Φοβήθηκα και το βάλα στα πόδια. Αφού ήρθατε στην Αθήνα, τι έγινε. Άρχισα να τον αποφεύγω. Συντέθηκα με έναν άλλον. Εκείνο όμω δεν με αφήνει ησυχία. που, α, απόψε. Παραλίγο να σα σκοτώσει. Πάντω από εδώ και πέρα δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είσαστε υπό την προστασία μου. Ένα λόγο είναι αυτό. Όσο ζει αυτό ο άνθρωπο, η ζωή μου θα βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Μη φοβάστε, μη φοβάστε. Και όπου να θα πιαστεί και θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Φτάνει να μάθουμε πώ έγινε το έγκλημα. στε εσά δεν σα είπε με πιο τρόπο τη σκότωσε. Σα είπα όχι. Δεν με πιστεύετε. Ναι, σα πιστεύω. Ναι, είναι Κυρία Παπαφραγγούλη, εσείς Νο ίδιος λέγεται Εγώ είμαι ο αστυνόμος Α, κατάλαβα, θα έχετε κάτι σημαντικό να μου πείτε Ναι ο Χαρέμη δοκίμασε λίγο πριν να σκοτώσει την Έλλη Κορίνη. Mm, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Και η Κορίνη κατέθεσε ότι αυτό είναι ο δολοφόνο τη Χαρέμη. Τη το ομολόγησε ο ίδιο. Αυτά που σα έλεγα και εγώ τότε. Ναι, μόνο που τώρα έχουμε και την ομολογία τη Κορίνη. Και τι σκέφτεστε να κάνετε. Θα στείλω να τη πάρουν μια κατάθεση και θα συλλάβω το Χαρέμη. Θα με υποχρεώνετε αν με κρατούσετε ενήμερο. Δεν ξέρω να σα πάρω απόψε, αύριο όμω θα τηλεφωνηθούμε οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου. Καληνύχτα, Καληνύχτα σα. Mm -hmm. Ο αστυνομικό πήγε στην ασφάλεια. Έστειλε έναν αρχηφύλακα στο σπίτι τη Νέλης Κορίνη και ο ίδιο πήγε στο σπίτι του Χαρέμι ένα ευρύχωρο διαμέρισμα στην οδο Πινδάρου. Χτύπησε το κουδούνι. Μια αγουροξυπνημένη ξυπνημένη υπηρέτρια φάνηκε σε λίγο μπροστά του. Τον κύριο Χαρέμι παρακαλώ. Η καμαριέρα τον κοίταξε ενοχλημένη. Τέτοια ώρα να ζητάν τον κύριο τη. Ο κύριο τη ασφαλώ θα κοιμόταν. Ξυπνήστε τον, αστυνομία. Η καμαριέρα έφυγε. Σε λίγο φάνηκε στο living room ο Χαρέμη. Τι ζητάτε τέτοια ώρα, κύριε. Εσάς κύριε Χαρέμη. Μα νομίζω ότι έχουμε γνωριστεί. Εσεί δεν είστε. Ναι, εγώ. Είχαμε συναντηθεί στο ξενοδοχείο Πηγέ λίγο μετά το θάνατο τη γυναίκα σα. Μάλιστα, μάλιστα. Καθίστε. Ευχαριστώ. Μπορώ να μάθω πού οφείλεται αυτή η επίσκεψη. Κύριε Χαρέμη, πού βρισκόσαστε απόψε το βράδυ. Τι ερώτηση είναι αυτή. Η καμαριέρα σα θα σα είπε ότι είμαι αστυνομικό. Ε, και λοιπόν. Θα μου πείτε πού είσαστε απόψε το βράδυ. Δηλαδή ήρθατε εδώ για να μου κάνετε ανάκριση. Ναι. Μα για να με ανακρίνετε πρέπει να κατηγορούμε για κάτι. Μπορώ να μάθω ποια είναι η κατηγορία. Οι κατηγορίε θέλετε να πείτε. Απόπειρα δολοφονίας μια γυναίκα απόψε και δολοφονία μια άλλη γυναίκα πριν από λίγο καιρό. Τι είναι αυτά που λέτε, είστε τρελός Καθόλου. Απόψε θελήσατε να πνίξετε την ερωμένη σα. Τη δεσπινίδα Νέλη Κορίνη. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα αστεία, κυρία. Ούτε εμένα. Λοιπόν, παρακαλώ, ντυθείτε και ακολουθήστε με. Δηλαδή με συ Ύστερα από λίγο, ο Χαρέμη βρισκόταν στην ασφάλεια. Ο νεαρό αστυνομικό ξύπνησε τον προϊστάμενό του, τον αστυνόμο Μπέκα, και του διηγήθηκε όλη την ιστορία. Του δείξε και την κατάθεση που πήρε ο αρχηφύλακα από την Έλλη Κορίνη. Ο Μπέκα τη διάβασε χωρί να επιλέξει. στερα έδωσε εντολή να φέρουν στο γραφείο τον Χαρέμη. Κάλε την ανάκριση, εσύ. Εγώ απλώ θα παρακολουθώ. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Χαρέμη, οχρό και θυμωμένο, βρισκόταν μπροστά του. Ο αστυνομικό του διάβασε την κατάθεση τη κορίνη. Ακούσατε τι λέει η κορίνη στην κατάθεσή τη. Τι έχετε να πείτε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι πω όλα αυτά είναι χειδεότητε, αθλειότητε. Αυτό μόνο βρίσκεται να πείτε. Το δρομοθύκο θέλει να με εκδικηθεί. Γι' αυτό τα λέει όλα αυτά. Γιατί θέλει να σα εκδικηθεί Γιατί πίστεψε πω όταν πέθανε η γυναίκα μου θα την έκανα πλούσια. Μου ζήτησε μια ολόκληρη πολυκατοικία και επειδή αρνήθηκα με τώρα για φόνο. Ωστε σα ζήτησε χρήματα. Ναι, γι' αυτό με Επειδή. Παρόλο που την αγαπούσα, δεν υπέκυψα στον εκβιασμό τη. Αλλά ήξερα πω ό,τι και αν τη έδινα, κάποια μέρα θα με εγκατέλειπε οπωσδήποτε. Σκοπό τη ήταν μόνο το χρήμα, τίποτα άλλο. Δεν ξέρετε τι βρωμό είναι. Και τώρα επειδή δεν τη έκανα τα χατήρια, θέλει να με εκδικηθεί και να του κόσμου τι ανοησίε. Κι όμω κάποιο θέλησε να τη σκοτώσει απόψε. Και αυτό θα το έβγαλα από το μυαλό τη, όπω όλα τα άλλα. Αυτό το είδα μόνο μου. Α, τότε θα ήταν κανένα από του πολλού εραστέ τη. Εσεί που είσαστε εκείνη την ώρα. Ποια ώρα. Γύρω στις 11. Μα, κατά τις 10 έφαγα με κάτι φίλους και μετά γύρισα σπίτι. Με ποιους φίλους σας. Πέστε μου τα ονόματά τους. Ήταν ο κύριος Ματθαίου, ο Ραζής, ο πολιτικός μηχανικός και ο Θωμάς ο Ευστρατίου, ο καρδιολόγος. Μάλιστα. Κι όμως η γυναίκα αυτή σας κατηγορεί, κύριε Χαρέμη. Μα σας είπα γιατί. Δεν σας κατηγορεί όμως μόνο γι' αυτό. Σα κατηγορεί ότι εσείς σκοτώσατε τη γυναίκα σας <Οι> Ωραία. Με κατηγορεί ότι σκοτώσατε τη γυναίκα μου Ωραία. Με αυτό δεν σας πήθη για την ανοησία της κατηγορίας Πώς μπορούσα να σκοτώσω τη γυναίκα μου όταν την ώρα του εμπλήματος ήμουν στη βεράντα μαζί με τους άλλου ενίκους του ξενοδοχείου Αυτό τουλάχιστον αφού ήρθατε στο ξενοδοχείο και κάνατε για κάποια έρευνα θα πρέπει να το έχετε εξακριβώς και εσεί. Άλλωστε, ο φίλο σα, ο Περβαχραγκούλη, ήταν ακριβώ δίπλα μου την ώρα του φόνου. ή μήπω δεν είναι έτσι. Ώστε αρνείστε την κατηγορία. Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Και θα υποβάλω μήνυση εναντίον αυτή τη εκβιάστρια. Και τώρα νομίζω ότι μπορώ να πηγαίνω, ε. Όχι, κύριε Χαρέμη. Εφόσον υπάρχει μια καταγγελία εναντίον σα, είμαστε υποχρεωμένοι να σα κρατήσουμε. Να κρατήσετε. Μέχρι πότε. ώσπου να ελέγξουμε το άλλο σα. Όχι, κύριε. Δεν μπορείτε να κρατάτε έναν άνθρωπο με μια αναστήριπτη κατηγορία. Αυτό που κάνετε είναι παράνομο. Μη φωνάζετε κύριε Χαρένη. Φωνάζω γιατί με πιέγει το δίκιο. Πρέπει να με αφήσει ελεύθερο. Απόψε τουλάχιστον θα μείνετε εδώ. Τότε απαιτώ να έρθει ο δικηγόρος μου. Ευχαρίστως να τον ειδοποιήσουμε. <ΣΣΣ> Α τη φύλαξ. Οδήγησε τον κύριο στο γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας και φρόντισε να κοιμηθεί όσο γίνεται καλύτερα. Η θέλω τον δικηγόρο μου. Θα ειδοποιηθεί και ο δικηγόρος σας, μην ανησυχείτε. Πηγαίνατε τώρα. Το βρομοθυλικό. Δεν δηλαδή, ευθεράστρια. Δηλαδή. Λοιπόν, τι συμπέρασμα βγάλατε, κυρία Στυνόμε. Είναι για συμπέρασματα. Αλλά οπωσδήποτε αυτός ο άνθρωπος δεν μ' αρέσει. Είναι ύπουλο, δυνατό και επικίνδυνο. Δηλαδή, τι νομίζετε, Νομίζω ότι η Κορίνη έχει δίκιο. Αυτό δοκίμασε να τη σκοτώσει απόψε για να ξεφορτωθεί έναν οκλητικό μάρτυρα. Φαίνεται πω την παρακολουθούσε. Την παρακολουθούσε συνέχεια, το ξέρω. Και όταν την είδε να μιλάει με τον φίλο σου, τον εκατομεριούχο ανησύχησε. Κοντά σε αυτό, βάλε και τη ζήτη του, γιατί βλέπει να την χάνει οριστικά και είπε να ξεμπερδεύει απόψε μια και καλή. Μόνο που στάθηκε άτυχος Μα γιατί να φανερώσεις την κορίνη το εγκλήμά Ισω Ίσως γιατί βρέθηκε σε μια ψυχική αδυναμία Ίσως γιατί ήθελε να της δώσει μια μεγάλη απόδειξη της αγάπης του Ίσως, ε, Ίσως και για κάποιον άλλο λόγο Πού να ξέρει κανείς Πού να ξέρει τι συμβαίνει στην ψυχή ενό δολοφόνου Ώστε πιστεύετε ότι ο χαρέμη σκότωσε τη γυναίκα του mm, Το πιστεύω Αλλά υπάρχει αυτό το πώ. Και αυτό το πώ είναι που θα μα δημιουργήσει μεγάλε φασαρίε. Και τώρα, τι κάνουμε. Τίποτα. Πε να μα φέρουν δυο καφεδάκια. Και πού σε. Πε να το φέρουν μέσα. Θα τον αναλάβετε εσεί. Ναι. Τι πάθατε. Τίποτα, τίποτα. Με την υγρασία άρχισε να με ενοχλεί αυτό το παλιό σπάσιμο που έχω στο γόνατο. Γιατί μετάλλεπω ή τα άδικα. Μπορώ να μάθω επιτέλου ποιο είναι ο σκοπό σα. Εμεί θα ρωτάμε, όχι εσύ. Και θα ρωτάμε όταν μα αρέσει. Ναι, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι δεν. Σιωπή. Για σ' την καρέκλα κάτω. Δεν μπορώ να χαθήσω. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μου λέτε θα κρατήσει πολύ αυτό. Ποιο. Κάνετε πω δεν καταλαβαίνετε. Με φέρνετε εδώ, υποτίθεται για ανάκριση και με αφήνετε όρθιο και δεν με ρωτάτε τίποτα. Θα ρωτήσουμε. Πότε. Όταν αποφασίσει να μα πει γιατί σκότωσε τη γυναίκα σου. Να πιστεύετε κι εσεί αυτέ τι αθλιότητε τη εκβιάστρια. Mm. Ναι, τη πιστεύω. Αυτά σα το έχω πει, Τα έχει βγάλει από το μυαλό τη, Τα κάνει επίτηδε. Τέλειωσε το παραμύθι σου. Μα γιατί δεν με πιστεύετε, Κάτσε. Δεν χρειάζεται. Είπα κάτσε. Σιγκαράκι, Ευχαριστώ, Δεν θέλω. Όπω θε. Και τώρα λέγε. Τι να σα πω, Γιατί σκότωσες τη γυναίκα σου, Πάλι τα ίδια. Ναι, Τα ίδια και τα ίδια. ώσπου να αποφασίσει να μα πει την αλήθεια. Λέγε λοιπόν. Γιατί τη σκότωσε, Για να σου μείνει το παραδάκι και η ωραία ερωμένη, Ε. Σα είπα είμαι αθώο! Κάτσε κάτω. Θα κάνω αναφορά στον Υπουργό. Κάτσε κάτω είπα. Μα τέλο πάντων δεν καταλαβαίνετε. Δεν έχετε το δικαίωμα να με ταλαιπωρείτε άδικα. Δεν έχετε τίποτα εναντίον μου. Η κατάθεση κορίνη είναι γεμάτη ασύστολα ψεύδι. Πολλά λε. Και εμένα με ενδιαφέρει ένα μόνο πράγμα. Γιατί σκότωσε τη γυναίκα σου. Είστε και δυο. Δεν καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να βρείτε στο μελά σας. Άσε τις απειλές και λέγε Ό,τι και να πω δεν με πιστεύετε ε, Εγώ... Εσύ είσαι ο πιο άτιμος δολοφόνος που συνάντησα ποτέ Δέλα που θα μου πας, ε. Θα μιλήσεις Σε αυτό εδώ το γραφείο έχουν σπάσει εγκληματίες πολύ πιο σκληροί και πονηροί από σένα Λοιπόν λέγε Πώς τη σκότωσες Δεν τη σκότωσα εγώ σας λέω Δεν τη σκότωσα εγώ Α τη φύλαξ τώρα από εδώ Ο Χαρέμη την άλλη μέρα το πρωί οδηγήθηκε στον ανακριτή. Αλλά καθώ είχε ένα τράνταχτο άλωθη αφέθηκε αμέσω ελεύθερο. Ο αστυνόμο Μπέκα κόντευε να ασκάσει, αλλά δεν εννοούσε να το βάλει κάτω. Έτσι άρχισε να επισκέπτεται έναν έναν του πρώην ενίκου των πηγών. Ψάχνοντα για τον θαλασσινό, τον βρήκε σε ένα καφενείο. Είστε ο κύριο Θαλασσινό? Ναι. Εσεί ποιο είστε, Αστυνόμο Μπέκα. Και τι θέλετε, Να μου πείτε ορισμένα πράγματα. Πάνω σε τι. Μένατε στο ξενοδοχείο πηγές, αν δεν κάνω λάθος, ε? Ναι, έμενα. Και είσαστε εκεί τότε που γινόντουσαν διάφορα εγκλήματα. Πού θέλετε να καταλήξετε. Δεν νομίζετε πως όλα αυτά τα εγκλήματα θα πρέπει να ήταν έργο ενός ε, παράθρονα. Γιατί? Γιατί τα εγκλήματα είναι ακατανόητα. Δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους, καμιά λογική. Καταρχήν, είστε βέβαιος ότι πρόκειται για διάφορα εγκλήματα. Ε, Εσείς τι λέτε. Δεν ξέρω. Μη με ρωτάτε Δεν μπορείτε να μου πείτε τουλάχιστον ποιον υποπτεύεστε Λυπάμαι, δεν μπορώ να σα πω τίποτα Ξέρετε ότι για ένα διάστημα ο περισσότερο ύποπτο είσαστε εσεί. Γιατί ήμουνα, δεν είμαι ακόμα Νομίζω ότι πρέπει να σας θεωρούμε ύποπτο Μου είναι αδιάφορο Ώστε λοιπόν, δεν μπορείτε να μου πείτε τίποτα ε. Α, Αφού δεν ξέρω, τι να σας πω Πολύ καλά, γεια σας κύριε Θελασίνε Να πάτε στο καλό Μετά το Θαλασσινό, ο Μπέκας πήγε στο σπίτι της Δεσίνα Τη βρήκε καθισμένη στο αναπηρικό της Καροτσάκι και της έκανε τις ίδιες ερωτήσεις που έκανε και πριν στο Θαλασσινό Εκείνη του απαντούσε με μια σαφήνια και μια οξυδέρκεια που του έκανε εντύπωση Τι είναι το συμπαθητικός αστυνομικός που μας είχε επισκεφθεί στο ξενοδοχείο Είναι καλά και σα υποφάλλετε σέβη Α, Αλήθεια, ο βοηθό μου, μου έλεγε πως έχετε έναν ανεψιό λεγάκι ο <χαι> Πού βρίσκεται τώρα. Στο εξωτερικό για σπουδέ. Ε, δεν μου λέτε. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή τη σειρά των εγκλημάτων στο ξενοδοχείο πηγές. Δεν πιστεύω ότι πρόκειται για σειρά εγκλημάτων. Δηλαδή? δηλαδή. τα εγκλήματα δεν είναι πολλά αλλά ένα. Ένα είπατε. Ναι μόνο ένα. Η πέτρα που παραλίγο να σκότωνε τον παπα έπεσε τυχαία. Η δυστυχισμένη καρακάση αυτοκτόνησε. Κατά σύμπτωση και στις δυο αυτές περιπτώσεις ακουγόταν η γαλάζια ραψοδία Αυτό ήταν που μας τρομοκράτησε και αυτό ακριβώς έδωσε την ιδέα στο δολοφόνο να κρύψει το λογικό του έγκλημα μέσα στα άλλα Έτσι όλοι νομίσαμε πως υπήρχε κάποιος παράφρονας ανάμεσά μας που σκότανε αδιάκριτα ενώ έγινε ένα μόνο έγκλημα Η δολοφονία της δύστυχης Χαρέμη. Καλά και η απόπειρα του πνιγμού Ξεχνω το όνομά σε Ξαδούλας που έκανε παρέα με τον ανεψιό μου Α, Αγαπητέ μου καμουφλάζ Ο δολοφόνος θέλησε να συνεχίσει με ένα έγκλημα Που δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει Μόνο και μόνο για να απομακρύνει τις υποψίες από πάνω ε, Αυτό ακριβώς πιστεύω κι εγώ Το έγκλημα είναι ένα Τα κίνητρα βρίσκονται γύρω από τη χαρέμη Και ο δολοφόνος Ο δολοφόνος είναι εκείνος που είχε συμφέρον να πεθάνει η χαρέμη δηλαδή ο αυτό δεν πιστεύετε κι εσείς Α, δεν μπορώ να σα πω τίποτα. Δεν θέλω να κατηγορήσω έναν άνθρωπο όταν δεν υπάρχουν αποδείξει. Ξέρετε ότι η Νέλη Κορίνη ομολόγησε στην αστυνομία ότι ο Χαρέμη σκότωσε τη γυναίκα του. Τη το είπε ο ίδιο. Άρα η υπόθεση διαλευκάνθηκε. Όχι, δυστυχώ. Γιατί. Γιατί μένει το πώ. Mm. Όταν έγινε η δολοφονία τη Χαρέμη, ο άνδρα τη δεν ήταν μαζί σα. Ναι, ναι, μα έλεγε ανέκδοτα. πώ μπορούσε λοιπόν να σκοτώσει τη γυναίκα του ενώ ήταν κοντά σα. Πραγματικά, αυτό είναι που μας μπερδεύει όλους Μου επιτρέπετε να κάνω ένα τηλεφώνημα σας παρακαλώ Και το ρωτάτε ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ Εμπρός Εγώ είμαι Έμαθες τίποτα Ναι, ο Θαλασσινός κάνει ακόμα θεραπεία σε κάποιο νευρολόγο Γρηγοριάδη Θέλετε να τον επισκεφθώ Όχι, όχι, όχι, μην κάνεις τίποτα Το πουλάκι μας τι κάνει Είναι υποσυνεχή παρακολούθηση Εντάξει, εντάξει Αν θέλεις τίποτα θα σε ξαναπάρω Μη φύγεις, ε, σ' αφήνω τώρα Γεια Γεια σας Δυσάρεστα, νέα; Μάλλον Και τώρα επιτρέψτε μου να φύγω Να πάτε στο καλό και στην ευχή του Θεού Πέρασε καιρό από τότε που ο Μπέκας ανέλαβε να ξεδιαλύνει αυτό το τόσο σκοτεινό έγκλημα και είχε αρχίσει να απογοητεύεται Ήταν πρώτη φορά στη μακρόχρονη καριέρα του που δεχόταν ένα τέτοιο χτύπημα Να υπάρχει μια δολοφονία και μια δολοφονική απόπειρα και να μην μπορεί ακόμα να ανακαλύψει το δολοφόνο Ναι Εγώ είμαι κύριε Μπέκα. Λέγε Ένας από τους ανθρώπους της ιστορίας μας Δοκίμασε να αυτοκτονήσει σήμερα το πρωί. Ποιο Ο Θαλασσινό. Πώ είναι τώρα Πολύ σοβαρά. Θα ζήσει, αυτό με ενδιαφέρει. Κανεί δεν ξέρει. Οι γιατροί τι λένε. Ελπίζουν. Πρέπει να τον δω. Πρέπει να μου μιλήσει πάση θυσία. Για την ώρα που θα ρωτήσω το γιατρό, αν μπορείτε να τον δείτε αύριο. Κάνει ό,τι νομίζει και πάρε μου να μου πει. Έτσι. Τρει μέρε αργότερα κατάφερε να δει το Θαλασσινό. Τότε μόνο του επέτρεψαν οι γιατροί να τον επισκεφθεί. Γιατί το κάνετε αυτό. Γιατί βαρέθηκα να ζω και δεν νομίζω να σα ενδιαφέρει. Γιατί θέλησα να δώσω ένα τέλο στη ζωή μου. Μόνο η δειλή αυτοκτώνων. Α παίξουμε με ανοιχτά χαρτιά. Εσεί θέλετε να μάθετε ποιο είναι ο δολοφόνος Ε λοιπόν, δεν είμαι εγώ. Και είναι ανοησία να σπαταλάτε τον καιρό σα μαζί μου. Ενώ ο ένοχο είναι δίπλα σα. Ποιο είναι. Ποιο άλλο. Ο Χαρέμη. Αυτόν υποπτεύθηκα κι εγώ από την αρχή. Αλλά πώ είναι δυνατόν να είναι αυτό ο δολοφόνο όταν τη στιγμή του εγκλήματο. Όταν τη στιγμή του εγκλήματο βρίσκεται μακριά από το θύμα του. Αυτό δεν θέλατε να πείτε. Ακριβώ. Γιατί με κοιτάτε έτσι. Γιατί εσεί φαίνεστε έξυπνο άνθρωπο, γι' αυτό. Α την μου, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, για εσά να μετράει το γεγονό ότι ο δολοφόνο την ώρα του εγκλήματο ήταν στη βεράντα ανάμεσα σε τόσου ανθρώπου. Όχι, όχι. Δηλαδή, δηλαδή υποστηρίζετε ότι ένα άνθρωπο μπορεί να σκοτώσει από μακριά. Και μπροστά στα μάτια τρίτων. Μάλιστα, δε. Με τρελάνετε. Γιατί? Ένα έξυπνο άνθρωπο μπορεί. Άλλωστε, είστε βέβαιο πω ο Χαρέμης, αν είναι αυτό ο ένοχο, σκότωσε την ώρα που νομίζουμε πω σκότωσε. Τι θέλετε να πείτε. Ε, τίποτε τίποτε. Αφήστε με. Πετε μου, σα παρακαλώ, τι εννοούσατε όταν λέγατε πω ο δολοφόνο μπορεί να μη σκότωσε την ώρα που εμεί νομίζουμε ότι σκότωσε. Σα παρακαλώ, αφήστε με. Δεν αντέχω να μιλάω άλλο. Κουράστηκα. Μα πρέπει να μιλήσετε. Έχετε υποχρέωση να μιλήσετε Και τόσα που σας είπα πολλά ήταν Αφήστε με Έχω και εγώ τα δικά μου προβλήματα Μα κύριε Θαλασσινέ Σας είπα φύγετε φύγετε φύγετε Ο Μπέκας έφυγε από το νοσοκομείο έχονται στο νου του τα λόγια του Θαλασσινού Στο γραφείο ο βοηθός του τον περίμενε ανυπόμονα Ελάτε και έχουμε σπουδαία νέα λέγε. Ο Χαρέμης φεύγει για τη Ρώμη έκανε, λέει? Φεύγει με το αεροπλάνο των 5 και 30. Δηλαδή, δηλαδή είσαι που προλαβαίνω. Μα δεν έχουμε δικαίωμα να τον εμποδίσουμε. Α μην έχουμε. Δεν πρόκειται να τον αφήσω να μου ξεφύγει μέσα από τα χέρια μου τώρα που ξέρω. Τώρα που ξέρετε τι. Βιάζουμε, βιάζουμε. Θα τα πούμε όταν γυρίσω. Ο Μπέκα έφυγε και σε μισή ώρα έφτασε στο αεροδρόμιο. Είδε του επιβάτε που άφηναν τη σάλα και έμπαιναν στο χώρο απογειώσεω. Σε λίγο είδε το χαρέμι. Έτρεξε και τον πλησίασε. Φεύγετε. Ναι, πάω για κάτι δουλειά στη Ρώμη. Γιατί. Ε, δεν γίνεται να αναβληθεί αυτό το ταξίδι. Όχι, βέβαια. Κι όμω θα σα το συνιστούσα. Μην με καθυστερείτε, θα χάσω το αεροπλάνο. Α, αν επιμένετε να φύγετε, θα χάσετε πολύ περισσότερα. Δηλαδή, μου απαγορεύετε να ταξιδέψω. Όχι, όχι, όχι. Απλώ ε, σα συνιστώ να μην ταξιδέψετε. Και αν δεν λάβω υπόψη μου τη σύσταση. Θα, θα αναγκαστώ να σα συλλάβω. Επιτέλου, τι ζητάτε από μένα. Να μείνετε στην Αθήνα ώσπου που να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Για μένα η υπόθεση έχει τελειώσει. Όχι λοιπόν. όμω και για μένα. Μπορώ να μάθω πότε επιτέλου θα με αφήσετε ήσχο. Όταν μάθω την αλήθεια, Δεν δηλαδή με υποπτεύεστε ακόμα. Περισσότερο από κάθε άλλο. Θα χάσω το αεροπλάνο σα, Καλύτερα. Είπα. Και μη δοκιμάστε να ξαναφύγετε. Θα είμαι ει βάρο σα. Δηλαδή θα συνεχιστεί πολύ αυτό. Ποιο. Να βρίσκεστε διαρκώς μέσα στα πόδια μου. Να μην είμαι ελεύθερο να πάω που θέλω. Δεν σα απαγόρεψε να ταξιδέψετε. Απλώ σα συνέστησα. Δεν τα αφήνετε αυτά. Για το δικό σα το καλό. Σα παρακαλώ, πέστε επιτέλου τι ζητάτε από μένα. Κάντε σένα να μην ξέρετε. Θέλω να μου πείτε τον τρόπο με τον οποίο σκοτώσατε τη γυναίκα σα. Τραλαθήκατε κύριε. Τι είναι αυτά που λέτε. Κύριε Χαρέμη, ξέρω ότι εσεί σκοτώσατε τη γυναίκα σα. Εκείνο που δεν ξέρω είναι το πώ τη σκοτώσατε. Αυτό θέλω να μου πείτε. Δεν έχω να σα πω τίποτα. Η αθωότητά μου έχει αποδειχθεί πανηγυρικά. Αν ήμουν ύποπτο, δεν θα μάθουν ελεύθερο ο ανακριτή. Και ο ανακριτή ξεγελάστηκε όπω ξεγελάστηκα και εγώ στην αρχή. Δηλαδή οι μάφηρε είπαν ψέματα. Όχι. Τότε. Λοιπόν θα μου πείτε πώ τη σκοτώσατε. Α, εσεί πρέπει να είστε τρελό, δεν χωράει η αφιβολία. Αντί να ψάξετε να βρείτε τον πραγματικό δολοφόνο, κολλήστετε σε μένα. Δεν ξέρετε τι σα γίνεται. Ξέρω ότι ο δολοφόνο είστε εσεί. Αλλά δεν υποφέρεστε πια, θα με κάνετε να διαμαρτυρηθώ στο Υπουργείο. Κάντε ό,τι θέλετε. Φτάνει να μου πείτε πώ τη σκοτώσατε. Δεν έχω να σα πω τίποτα και σα παρακαλώ να με αφήσετε ίσκο πριν βρείτε τον πελά σας, πολύ έτσι. Πολύ καλά, κύριε Χαρέμη, πολύ καλά. Αλλά σα πληροφορώ ότι θα ξανασυναντηθούμε σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Ποιο είναι. Εγώ κύριε Μπέκα. Με συγχωρείτε που σα ξυπνώ τέτοια ώρα. Λέγε, λέγε. Ο Χαρέμη πήρε το τρένο για τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει άνθρωπο δικό μας πίσω του, Φυσικά. Ο νόητο. Έκανε το λάθο που περίμενα. Ιδιότι ελέγχουμε το αεροδρόμιο και προσπάθησε να το σκάσει με το τρένο. Εντάξει, εντάξει. Έρχομαι στο γραφείο και ετοιμάσαι για ταξίδι. Ε, κύριε Μπέκα, ναι. αν έχουμε κάνει λάθο, αν είναι πραγματικά αθώο. Αν ήταν αθώο, δεν προσπαθούσε να το ξανασκάσει. Ωραία πια. Πρέπει να είσαι βέβαιος για την ενοχή του. Ναι, αλλά πώς έγινε το έγκλημα Το πώ θα το μάθημα από τον ίδιο. Αν τώρα σε παρακαλώ Ο μπέκα με το βοηθό του έφτασαν στη Θεσσαλονίκη. Πήγαν αμέσω στην ασφάλεια. Από εκεί έμαθαν όλε τι κινήσει του χαρέμι. Έτσι άρχισε μια εντατική παρακολούθηση. Όταν ο Χαρέμις είδε ότι δεν μπορούσε να ξεφύγει, θυμήθηκε μια γριά υπηρέτρια που είχαν κάποτε. Και κάποια στιγμή νομίζοντα ότι ξεγέλασε του αστυνομικού που τον παρακολουθούσαν πήγε στο σπίτι τη. Η ΓΡΙΑ προθυμοποιήθηκε να τον κρύψει Αλλά σε λίγο άκουσε χτυπήματα στην πόρτα Ήταν η αστυνομία Ο Χαρέμις για να γλιτώσει τόσκασε από την πίσω πόρτα Σε έναν δρόμο είδε ένα σταματημένο αυτοκίνητο Ήταν ανοιχτό, μπήκε, έβαλε μπρο και ξεκίνησε Ο μπέκα τον είδε Χαρέμιστά σου, μην προσπαθείς να ξεφύγει! Είσαι μπλοκαρισμένος από παντού Τα τια μη καιρό ακολουθήστε τον. Μη Ο Θεός Πρέπει να το πάμε γρήγορα σε ένα νοσοκομείο Δυο χωροφύλακε τον μετέφεραν στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου Ο Μπέκας κάτισε δίπλα στο Χαρέμι καθώς πήγαιναν για το νοσοκομείο του λέγε Χαρέμι Χαρέμι με Ο Μπέκας είμαι Χαρέμι λέγε Λέγε πώ σκότωσε τη γυναίκα σου. Χαρέμη, πε μου! Τι Πε μου την αλήθεια. Αϊ, στο διάωλο. Χρέμη! Χρέμη! Πέθανε. Τι θα αναφέρουμε για το θάνατό του. Δεστίχημα. Κι έτσι πάει η υπόθεση αρχείο. Κάνει λάθο. Η υπόθεση τώρα αρχίζει. Πώ? Αφού το μυστικό το πήρε μαζί του Θα δεις Καλημέρα δεσποινής Κορίνη Καλημέρα, πώς ήταν αυτό Έχετε κάνει νέο Ναι Ο φίλος σας Πέθανε Πέθανε Ναι Προσπάθησε να μας ξεφύγει με ένα αυτοκίνητο που έκλεψε Και σε μια στροφή του μπάλισε και σκοτώθηκε Ωστε τέλειωσαν όλα Τίποτα δεν τέλειωσε Τώρα αρχίζουν Πετε μου κάτι, ο φίλο σα σας είπε με ποιο τρόπο σκότωσε τη γυναίκα του, Μου είπε ότι τη σκότωσε. Και γι' αυτό δοκίμασε αργότερα να σα σκοτώσει, για να ξεφορτωθεί έναν ενοχλητικό μάρτυρα, ε. Ναι, ναι. Γιατί μου λέτε ψέματα. Σα είπε ότι αυτό τη σκότωσε, μου το ομολόγησε ο ίδιο. Πού τα είδατε τα ψέματα. Ο Χαρέμη δεν σα φανέρωσε μόνο ότι σκότωσε τη γυναίκα του, Σα είπε και το πώ τη σκότωσε. Ποιο σα το είπε αυτό, Ο Θελασσινό. που σα το λέει ο Χαρέμης. Αλλά δεν μου το εμπιστεύτηκε παρά μόνο σήμερα. Σήμερα που ο Χαρέμη είναι πια νεκρός Και εσεί τον πιστέψατε? Ναι. Γιατί ξέρω ότι μου λέει την αλήθεια. Κι εγώ την αλήθεια είπα. Ναι, αλλά τη μισή. Την τελευταία στιγμή δηλιάσατε. Φοβηθήκατε με μην τον στείλετε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Λοιπόν, θα μου πείτε. Δεν έχω να πω τίποτα. Αυτά είναι οι φαντασίε εκείνων του τρελού του θαλασσινού. Αρκετά παίξαμε το κρυφτούλι δεσπινή κορίνη. ήρθε η ώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Λοιπόν, πώς έγινε. Δεν έχει νόημα να αρνιάστε. Τώρα πια δεν κινδυνεύεται από τίποτα. Πεςτε μου. Όλα άρχισαν με μια φάρσα. Δηλαδή? Ο Χαρέμης δεν είχε σκοπό να τη σκοτώσει. Η ιδέα του γεννήθηκε αργότερα όταν αυτοκτόνησε η Καρακάση. Και επειδή έτυχε να ακούγεται η γαλάζια ραψοδία και στην περίπτωση του παπα και της Καρακάση σκέφτηκε πως, πως ήταν ευκαιρία να την ξεφορτωθεί. Όλοι θα νόμιζαν ότι ένα τρελό δολοφόνο σκότωνε με τη γαλάζια ραψοδία. Έπεισε λοιπόν τη γυναίκα του να κάνουν μια φάρσα σε βάρος των ενίκων. Θα πει πω κουράστηκε, της είπε. Θα πα στο δωμάτιό σου, θα αφήσει την πόρτα μισάνοιχτη και θα ξαπλώσει το κρεβάτι με ένα κορδόνι τυλιγμένο στο λαιμό. Οι καμαριέρε περνάνε συνέχεια. Κάποια θα σε δει, θα τρομάξει και θα βάλει τι φωνέ. Και εκείνη η, πάκο, η πάντα έκανε ό,τι τη είπε. Τα άλλα τα ξέρετε. Δεν μου είπετε ακριβώς πως έγινε ο φόνος Α ναι Όταν όλοι έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει Ο χαρέμις φώναξε έναν γιατρό Και τη στιγμή που δεν ήταν κάνει στο δωμάτιο Τράβηξε το κορδόνι, της έκλεισε το στόμα με το χέρι Και όταν έφτασε ο γιατρός Η Χαρέμη ήταν στα αλήθεια νεκρή Ω, Ωραία φάρσα Κι αν κάτι από ό,τι είχε προβλέψει δεν πήγαινε καλά Αν δεν έμενε μόνο στο δωμάτιο με τη γυναίκα του, Τι θα γινόταν. πω. Ήταν πράγματη φάρσα και θα εγκατέλειπε το σχέδιο του Υπάρχει όμως και η απόπειρα εναντίον της μικρής Ναι, ο Χαρέμης τρύπησε τη βάρκα για να πιστέψουν όλοι ότι υπάρχει ένας τρελός δολοφόνο που σκοτώνει με τη γαλάζια ραψοδία Τώρα ξέρετε όλη την αλήθεια Ναι, τα ήλια ακριβώ μου είπε και ο Θερασινός Και μένα, τι θα με κάνετε εμένα Θα τα τακτοποιήσουμε έτσι ώστε να μην πάθετε τίποτα Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ ε, Μπορώ να κάνω τηλεφώνημα Βεβαίως Ο Μπέκας έφυγε από το διαμέρισμα της Νέλης ευχαριστημένος για την τροπή που πήρε η υπόθεση Κάποια στιγμή θυμήθηκε το Θαλασσινό Σκέφτηκε να του κάνει μια τελευταία επίσκεψη Σε λίγο ήταν έξω από το διαμέρισμα του Α, εσείς Κύριε Θαλασσινέ Ήρθα να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι άδικα σας υποψιαστήκαμε. Γιατί, καθένας μπορεί να γίνει δολοφόνος, ακόμα και εσείς Δεν συμφωνώ Δικαιωμά σας Όχι, όχι Δολοφόνος δεν γίνεται παρά μονάχα εκείνος που είναι γεννημένος για να γίνει Σκοτώνει ένα καυγά, αλλά δεν δολοφονεί σε ψυχρό Αν δεν είσαι από τέτοια πάστα Και εσείς σκεφτήκατε να σκοτώσετε, αλλά... Ναι, ναι, το σκέφτηκα Αλλά δεν σκοτώσατε. Πάνω σε ευχαριστώ πολύ. Με βοηθήσατε. Με βοηθήσατε πάρα πολύ. Σε εκπομπή ακούσαμε το έργο του Γιάννη Μαρί, Η μελωδία του θανάτου Σε ραδιοφωνική προσαρμογή Χρήστου Αντωνιάδη Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί Ρίτα Μουσούρη, κυρία Δεσίνα Βήρον Πάλις, κύριος χαρέμις, Λίνα Μπαμπατσιά, μια κοπέλα Βάσος Ανδρονίδης, εφοπλιστής παπαφραγκούλης Ματίνα Καρά, Νέλη Κορίνη. Γιώργος Γραμματικός, Ανιψιός της κυρίας Δεσίνα Αλέξανδρος Αντονόπουλος, Αστυνόμος Γεωργιάδης Δημήτρης Κοντογιάννης, Αφηγητή. Γιώργος Μοσχίδης, Αστυνόμος Μπέκας Δήμητρα Βολονίνη, Μια Γυναίκα Κώστας Πανουργιάς, Κύριος Θαλασσινός Μουσική επιμέλεια Δανάη Ευαγγελίου Επιμέλεια ήχων Δόμνα Ακατογλίδου Ρύθμιση ήχου Κώστας Μελίδης Μοντάζ Δημήτρης Πουλόπουλος Επιμέλεια εκπομπής Δημήτρης Φραγκουδάκης